Thank mm -hmm. you. Καλησπέρα από τη φίλη από το 14. Εδώ είναι σήμερα η πρώτη εκπομπή του Νεου Ετου Δευτέρα βράδυ γιατί Έλληνε Μαρία Τζάνι ανοίγω μικρόφωνα κατευθείαν καλησπέρα σα χωνιά πολλά. Καλησπέρα για μια ακόμα φορά καλή χρονιά. Ε, όσο μπορούμε να είμαστε καλά Γιατί έχουμε εξωτερικούς παράγοντες Αλλά μπορούμε να είμαστε καλά Είναι στο χέρι μας ε, Επίσης θα ήθελα να πω Καλή ελευθερία και στην πατρίδα Γιατί εισκλαβομένοι είμαστε ε, Είμαστε υποκατοχήν αγαπητέ μου Αν δεν Α. το έχεις πάρει είδηση όχι εγώ ξέρω <laughs> ότι όλα τα χειμερινά καταλήμματα ήταν 100, 100% Τα σκυλάδικα στην Πυραιώσια στην παραλία ήταν τίγκα ή ουρές Ξέρω εγώ δεν να περάσεις Οπότε πού τη βλέπεις εσύ τι ε, Θα σου πω κάτι <laughs> ε, Οι Έλληνες ναι. ε, θεωρούν ακόμα και από το φαΐ του πιο σημαντική τη διασκέδασή τους Ωραία. Και αυτό είναι που τους σώζει Και μπαίνει ρε το ζήτημα από την άλλη μεριά πρέπει να σου πω ένα πράγμα πάρα πολλά από αυτά ήταν γιορτές ε, βασιλιδες ε, φώτιδες ε, φώτινες και τέλος γιάνιδες αρκτές και ο άλλος να, όταν είχε γενέθλια αντί να κάνει ε, μια αυτή στο σπίτι του καλούσε πέντε φίλους του Βάζανε και ρεφενέ πάρα πολλα... πολλές, περιπτώσεις, Έτσι, πολλές περιπτώσεις και πηγαίνουν. Απ' την άλλη τη μεριά και τα μαγαζιά έχουν ρίξει τις τιμές. Ναι, και αυτό είναι γεγονός. Είναι και αυτό γεγονός. Και νομίζω ότι καλά κάνουν οι Έλληνες και στα σπίτια τους και, στις... και διασκεδάζουν σε κουτούκια κτλ. κυρίω κυρίως γιατί με αυτόν τον τρόπο γεμίζουν είναι ένα, ένα σχήμα που λέω γεμίζουν μπαταρίες και μπορούν και αντέχουν αυτά που επισυμβαίνουν και επισυμβαίνουν βέβαια και με την α, ε, δράση τη δικιά μας γιατί δεν είχαμε μυαλό για πάρα πολλά πράγματα δηλαδή αυτό, όταν να αυτό ναι όταν α, να μην έχουμε αυτά όταν δεν έχουμε την πρέπουσα παιδεία και δεν έχουμε την πρέπουσα παιδεία γιατί δεν έχουμε κυβερνόντες που να φροντίζουν γι' αυτό. Όταν αποδομείται η κοινωνία μας που σημαίνει αξίες, πρότυπα και τα λοιπά, τα ελληνικά ε, ακυρώνονται και αντικαθίστανται με δεν ξέρω τι. Δεν θέλω να είμαι κακιά τώρα με την πρώτη εκπομπή. Ε, όταν Αντί να, να γυρίσουμε σε αυτόν και να σκεφτούμε πώ λειτουργούν τα παραλύσει και όλα αυτά μας, στην δική μα στι επιλογέ μα σε όλα αυτά, λοιπόν, τότε, τότε ε, φταίμε εμεί. φταίμε και εμεί. Δηλαδή, δεν θα μπορούσε κανεί να μας πλήξει. Αν από τα μέσα δεν ανοίγαμε κερκόπροτες εμείς. Όσοι ήθιστε στην ιστορία. Λοιπόν, και κυρίως ποιους βγάζουμε, ποιους ψηφίζουμε, ποιους εκλέγουμε. Ε, Δε τώρα τι γίνεται με το ζήτημα της, των Σκοπίων. Με τον... Α, για πες την άποψή σου, Μακεδονή. θα ήθελα να την ακούσω. Ε? Θε, θέλω και θέλουμε να ακούσουμε την άποψή σου. Η άποψή μου είναι η εξή. Εγώ <laughs> έχω από... Πολλά χρόνια πριν όταν ξανά και όταν γεμίζανε οι πλατείες και οι δρόμοι με κοσμο... θάλασσες, λαοθάλασσες ενάντια σε αυτό και τώρα κάθονται όλοι στην πολυθρόνα τους και στον καναπέ τους και δεν μπορούν να αντιδράσουν, έχουν βέβαια και διατάξεις, μην το ξεχνάμε αυτό... Σαν συνέπειες δίθεν των μνημονίων Που έχουμε κάποια δυσκολία στο να διαμαρτυρηθούμε Και από την άλλη τη μεριά Είναι και το ζήτημα ότι ε, Μας έχουν παραπληροφορήσει Έλα ρε παιδί μου και τι έγινε ας πούμε ναι, Δεν βαριέσαι Ναι, ναι δεν βαριέσαι ναι, Αυτό λοιπόν, το δεν βαριέσαι μας Εγώ πνάει, η, η άποψή μου είναι ότι υπήρχε ένα πολύ ωραίο όνομα γιατί κόκκινη γραμμή, κόκκινη γραμμή που δεν περνιέται με τίποτα Είναι ότι το όνομα Μακεδονία δεν έπρεπε να είναι ούτε ουσιαστικό ούτε επίθετο Δηλαδή ούτε σημαίνον ούτε σημαίνομενο Μάλιστα. Ούτε μακεδονική τάδε ούτε βόρεια Μακεδονία κτλ. Είχα πει λοιπόν Κεντρική Βαλκανική Δημοκρατία. Είχαμε πει θυμάμαι τότε με τον Θόδωρο τον Πόλη και το είχαμε στείλει και το είχα πει και σε μια εκπομπή εγώ που είχαμε κάνει. Και εδώ το έχει πει, νομίζω, Με το χαρδαβέλα και εδώ το είχα πει. Υπάρχουν και άλλα ονόματα που δώσαν που απουσιάζει το όνομα Μακεδονία. Εκείνο που έχει σημασία είναι για αυτού που είναι παραπληροφορημένοι από τα παπαγαλάκια των Μίντια ότι πάει να γίνει Κόσοβο το θέμα. Δηλαδή, εάν δεχτούμε να υπάρχει Βόρεια Μακεδονία και η δικιά μας η Μακεδονία είναι Νότια, η νότια ναι. και Νότια Μακεδονία, μην ξεχνάμε ότι είναι όλο ο βοράς. Γιατί αρχικά, στην αρχαιότητα και, και αρχ... Πάντα ήταν έτσι, η γλώσσα, η μακεδονική, η διάλεκτος είναι δωρική, δηλαδή αντιγιαΐτα έχει αλφα και τα λοιπά. Όλοι και είναι από την Ήπειρο μέχρι Τον... του κήπου. Ναι. έτσι, στη Μάλιστα. Θράκη. Αυτό ήταν η Μακεδονία. Μακεδονία και υπήρχε και το θρακικό κομμάτι το οποίο ουσιαστικά ήταν με τον Φίλιππο είχε ενωθεί. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι εάν δεχτούμε να υπάρξει Βόρεια Μακεδονία παραδείγματο χάρην, ναι. πολύ σύντομα θα τεθεί θέμα θα τεθεί θέμα, ναι. ε, γιατί να υπάρχει oh. Βόρεια Μακεδονία με την Νότια, να ενωθούν οι δύο Μακεδονίες. Και να γίνουν μία. Και να γίνουν μία, οπότε οπότε πάμε, έτσι, οπότε πάμε στην Ελλάδα τη Μελούνα. Μην το ξεχνάτε αυτό, Μάλιστα. είναι αίτημα των κυριάρχων η συρρήκνωση της Ελλάδος που με κάποιον τρόπο εφή εμείς, πήγαμε και απελευθερώσαμε τα αλήτρωτα αδέρφια μας που ήταν και αυτό το κάναμε το, τον 20ο αιώνα στις αρχές, μην το ξεχνάμε. πάλι ενώ ήμασταν νικητές δεν τα πήραμε συνοριακά Και μετά με το δεύτερο <χω> μιλάω για τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Με το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ενώ ήμασταν νικητές και θα έπρεπε να πάρουμε και τα υπόλοιπα Μα δημιουργήσανε τον εμφύλιο, εμφύλιο. λοιπόν εγώ προτιμώ να τον λέω σύμμορη το πόλεμο. Ό,τι θέλετε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για να μην κακοκαρδίζω κανέναν, λέω ευθύ Και τους αντί φίλους... να καθίσουμε στο τραπέζι των νικητών, ήμασταν χωρί κυβέρνηση και πολεμούσαμε ο ένα τον άλλον. Και θέλαμε να ε, κατακριουργήσουμε ένα τον άλλον. Να διευκρινίσει του φίλου που μα ακούνε για την ιστορία, τι είναι η μελούνα. Το σύμφωνο και αυτά ναι, που είπες πριν, ε, ποια δηλαδή, είναι, το ξέρουν ε, όλοι. Κοιτάξτε, κοιτάξτε ε, όταν, ε, ενώ οι Έλληνες κάνανε τον πόλεμο της ε, ε, εθνικής παλιγενεσίας του 21 ε, δεν θέλανε βασιλιάδες και τέτοια. Θέλανε τα πολιτεύματα που είχανε. Μάλιστα. Δηλαδή, τη δημοκρατία τους και την... Ε, ε, νομαρχία δηλαδή την αυτοθέσμηση ωστόσο η, η Ιερά Συμμαχία ανάλογα με το ποιο κράτος είχε από επικεφαλής πότε την ε, τη Ρωσία, πότε την Αγγλία ε, πότε Βαβαρία και Γερμανία κτλ και λοιπόν έκανε το εξή πράγμα επέβαλε συγμένους οι ηγεμονίσκους Ναι, ναι, ναι, λοιπόν, οι συγμένοι <κυρ> Έτσι ε, Εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα της χώρας που τους είχε επιλέξει Σωστό. Ωραία Λοιπόν, ε, στην προκειμένη περίπτωση με τους Γλίξπουργ Όταν επρόκειτο να έρθουν εδώ Γιατί αρχικά ήρθε οθόνο που ήταν από τη Βαβαρία ε, τον εξώσανε οι Έλληνες ε, Ήρθε λοιπόν μετά από την Αγγλία Ο α, Δούκας ήταν, του Γλίξμπουργκ ναι. Είναι περιοχή, πως λέμε, Δούκας του Κέντ και τα λοιπά ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι Και αυτός ο πρώτος, ο Γεώργιος, ήρθε με το περιβόητο απόκριφο μυστικό τι ήταν το απόκριφο μυστικό, Α, το οποίο και, και εγώ το είχα πάρει από, από το Φόρε Office και το είχα δώσει να το δημοσιεύσουν. Αρνήθηκαν οι εφημερίδες τότε να το βάλουν. Μιλάμε για τη δεκαετία του 80 ναι. και το δημοσίευσε προ τιμήν τη μόνον η αιστεία. Λοιπόν, το απόκριφο μυστικό έλεγε ότι ο νεαρός βασιλιάς δεν θα πρέπει να επιτρέψει επέκταση των συνόρων Που ήταν μια γραμμή παγασιτικός αμβρακικός mm -hmm. Αυτή είναι Δηλαδή η για να καταλάβουν να... οι φίλοι Βόλος, Πρεβέζα Όλη η Θεσσαλία έξω, Ήπειρος ναι. έξω, Μακεδονία έξω, ναι, έξω νησιά λοιπά. από πάνω έξω Μέχρι τη Λάρισα που Α... λέμε Ναι, λοιπόν <χω> ε, Όχι, πιο κάτω από τη Λάρισα ήταν ναι, μέχρι εκεί, αυτό τον λάπο. Από Βόλο μέχρι Βόλος, Μαγνήσου. Βόλος Άρτα. Άρτα. Παγασιτικό ζαμβρακικό σου λέω. Ναι. Λοιπόν, ε, και μάλιστα ήταν τότε Πρωθυπουργό ο Πάλμερστον και ε, για να τον στηρίξει στη Βουλή ο Λόρδος Λοντόντερη. Wow. Ε, για να στηρίξει τι επιλογέ του Πάλμερστον που είπε ότι δεν πρέπει να επιτρέψει ο νεαρός βασιλεύς να δημιουργηθεί αξιόμαχος στρατός και στόλος στην Ελλάδα γιατί μόλις δημιουργηθεί οι Έλληνες το πρώτο πράγμα που θα κάνουν είναι να απελευθερώσουν τους αλλητρώτους όπως τους ονομάζουν αδελφούς και αυτό θα ήταν άντικρης εναντίον των συμφερόντων της, της Ιεράς έτσι; και επομένως θα έπρεπε να φτιάξουν ε, αντί για αξιόμαχος χώροφύλακη η οποία θα ήταν ε, η, η, προ, το η προστασία του βασιλικού θεσμού που δεν θα επέτρεπε τη δημιουργία αξιόμαχου στρατού και στόλου για την απελευθέρωση αυτή. Και μάλιστα χαρακτηριστικά ο Λοντώντερη μιλώντας στη Βουλή είπε, οι Έλληνες καταλήγοντας, οι Έλληνες ως γνωστόν είναι μεγάθυμη. Λέω την επίσημη μετάφραση που Ακριβώς, την, ακριβό, το την έχω ακριβή το έχω το έγγραφο βεβαίως σε ένα συγγραμμά μου. Ε, και επειδή είναι τέτοιοι, η πολιτική μας πρέπει να κατατείνει, ναι. να του καταστήσει μικροψυχούς όπως τα έθνη του Ινδονστάνου. Ο πρώτος λοιπόν δεν είναι όπως πιστεύουν οι Έλληνες Ο Κίσσιγκερ που είπε κάτι ανάλογο προσφάτως, προσφάτως, να το πω μέσα, ναι. ναι, Αλλά είναι ο Λόρδος Λοντόντερη Ο οποίος διατύπωσε αυτό το πράγμα Αυτή τη φράση Οι Έλληνες είναι μεγάθιμοι Αυτό είναι επικίνδυνο Για, για τη μας, Συμμαχία πούμε, για ναι. αυτή Και την Ιερά Συμμαχία <και>, και επομένως η πολιτική μας πρέπει να κατατείνει Άρα μιλάει για πολιτική, για χειρισμό mm. της Ελλάδος. Ναι, να δίνει κατευθύνσεις Ναι βέβαια. Να τους καταστήσουμε yeah. μικροψυχους όπως τα έθνη του Ινδονστάν. Δηλαδή Πακιστάν, Ινδία, και Παγκλαντές λοιπά. και εσύ. Α, Μισό λεπτό. μήπω αυτό τώρα μου συνδέει αγαπητοί φίλοι το εξής μας έχουν κάνει μίζερους τώρα να μην είμαστε μεγάθιμοι μιλάμε για σήμερα. Βέβαια. Και φέρνουν εδώ το Ινδονσταν. Για να γίνουμε εν τη πράγμαση Ινδωστάν. Βέβαια. βέβαια. Τι ωραία. Βέβαια. Πολύ ωραίο. Αλλά, Άρα αλλά... η κολονία κρατάει χρόνια αυτή. Βέβαια. Βέβαια. Ναι, σαλαμάκι, μα εγώ, σαλαμάκι. Εγώ πριν από μερικά χρόνια είπα ότι ε, υπάρχει μία επιχείρηση εθνοκτονία εν Και με λέγανε γραφική και μου λέγανε διάφορα μου σούρνανε. Ε, ναι. παρόλα αυτά, Παρόλα αυτά. Πολύ πιο πριν από αυτό είχα πει επανελίνηση είναι αναγκαίο αυτό Έτσι. και μίλησα αξίες πρότυπα και ιδανικά του ελληνισμού μέσω παιδείας και τώρα, λέω, και τώρα λέω ελληνισμός ή βαρβαρότητα, αν δεν το καταλάβουμε τελεία και παύλα, έχουμε εξαφανιστεί, το θέλουμε... Και όποιος νομίζει ότι... ότι είμαστε υπερβολικά πατριώτες να κατανοήσει ναι. ότι ο πατριωτισμός είναι όπως η εγκυμοσύνη Δεν μπορείς να πεις ότι είναι πολύ έγκυος ή λίγο έγκυος ναι. ή είναι έγκυος ή δεν είναι Σωστό. Έτσι λοιπόν και ο πατριωτισμός ή είσαι πατριώτης ναι. ή δεν είσαι Ξέρεις τι μου θυμίζεις τι ναι. μου θυμίζεις, το μπουτάρι <laughs> Γαμό τους πατριώτες Κοιτάξε. Λοιπόν ένας φίλος από το Χιουστόν καλησπέρα σε όλη την παρέα Παρασχολής ο κόσμο σήμερα ε, Λέει Να πείτε κυρία Τζάνι Και τι κρυφοεθνικότητος Ήταν ο Εγώ βάζω η Γλίξμπουργκ Κρυφοεθνικότητος ε... το θέτει έτσι ακριβώς Το καταλάβαμε το υπονοούμενο Ναι, ναι αγόρι μου Ναι αγόρι ναι, μου ναι. Εντάξει Κοιτάξτε να σας πω κάτι ε, δεν παίζει τόσο η εθνικότητα Όσο η σχέση που έχουν Και ποιος κάνει κουμάντο στην Αγγλία Όχι εκείνον τον καιρό ανέκαθεν, ε, ανέκαθεν Με σφραγίδα πια Σφραγίδα τελείωσε σφραγίστηκε Με την Βασίλισσα Βικτωρία Και είναι ο επάρατος σιωνισμός Και να ξέρουμε ότι Σήμερα... Άλλο δηλαδή, Εβραίος, εδώ, άλλο Άλλο, έτσι. Λοιπόν, από τα πρώτα θύματα του Σιωνισμού ήταν φύλλα εβραϊκά. Λοιπόν, και να ξέρουμε ότι σήμερα ο Σιωνισμός δεν περιλαμβάνει μόνον Εβραίους, αλλά και τους λακέδες μη Εβραίους που υπηρετούν τον Σιωνισμό. Ε, βέβαια. Έτσι. Και τους μαθητάς αυτών. Να το πούμε και έτσι κάπως πιο... Ε, μαθητάς, κοίταξε, ο μαθητής είναι... Όμορφη λέξη Γιώργο. Είναι, να μην την εκμαυλίζουμε. Ε, λακέδες Λακέδε. Τελείωσε. Αυτό είναι. Θέλω λοιπόν να πω για να βάλει ένα μικρό διαλειμματάκι και να ότι, πάμε σε ,τι μας ό,τι μα έχει ετοιμάσει. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο το να πάρει την ονομασία Μακεδονία είτε ω επίθετο είτε ω ουσιαστικό. Τα σκόπια, το μόρφωμα του Τίτο. Ναι, ναι. Γιατί αυτό είναι ένα μία από τις στρατηγικές είναι μια κατάκτηση στην πορεία ναι, ναι. της στρατηγικής για να πάμε στην Ελλάδα της μελουνάς και με, με αυτή την λογική βάλε λοιπόν και την της της Αλβανίας τις διεκδικήσεις. βάλε και των Τούρκων βάλε έτσι σε Αιγαίο ναι. και Θράκη Τέλειωσε το ζήτημα και είναι δικό μας θέμα να πάρουν και να δουν να διαβάσουν τον Παύλο Μελά και την εποπία του μακεδονικού αγώνα για να καταλάβουν. Άρα για πώς κρατάει εμένα ξεστημόγαν τύποση Μαρία; κάτι κρατήδια που δεν ήταν ούτε ακόμα δεν έχουν δημιουργηθεί, δεν έχουν ταυτότητα, έχουν ένα ωραίο μάρκετινγκ και μια προπαγάνδα 100 ετών και εμεί τον παίζουμε και με τα δύο χέρια. Μου κάνει εντύπωση, ρ, παιδί μου. <laughs> Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό, γιατί στερούμε. <laughs> ναι, εσύ, Τι είσαι κουλή, Αφού είσαι αρτιμελή. Λοιπόν. <laughs> λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή, πώς γίνεται. Άρα, πάμε σε αυτό που είπες πριν 200 χρόνια. Έχουμε ότι έχουν το σαλάμι... Έχουν το σαλάμι και το παίζουν ανά 20 ετία. Όχι, δεν έχουμε το καλάμι. Το έχουμε... σαλάμι, το σαλάμι. Το Α, μάλιστα, μά... βέβαια, βέβαια. Και βέβαια. ο κόσμος δεν το παίρνει χαμπάρι στο μικρό κόσμο βέβαια. του. Και ξέρεις κάτι, Γιώργο, πάντοτε όταν πρόκειται να κάνουν μία επέλαση σε καινούριο κομμάτι από το σαλάμι ναι, που λε, ναι. δημιουργούν μία τεχνητή. Οικονομική κατάρρευση στην Ελλάδα Για να ασχολείσαι με άλλα Ανέ καθεν Είναι η στρατηγική τους Και ξεκινάει στην, Στο απελευθερωμένο ε, έθνος μακού Από τα πατσιφικά Λοιπόν Αλλά οι Έλληνες επειδή αγνοούν την ιστορία τους Και όποιος αγνοεί την ιστορία Είναι καταδικασμένος Να την ξαναζήσει Έτσι μπράβο πέστα Λοιπόν, <και> Βασίλισσα, ανοίξει θέλουν... τα μάτια μα, λίγο. Έτσι. Και δεν είναι τυχαίο το ότι αγνοούμε την ιστορία. Άσε που αυτή η ιστορία που διδάσκονται είναι, όπω την έχω χαρακτηρίσει, μία πόρνη φτιασιδωμένη. Ούτε καν πόρνη δηλαδή. Είναι και. Ψιλοπατσουλί. Ψιλοπατσουλί. <laughs> λοιπόν, ε, καλησπέριζα όλου. Έχει τα καλύτερα εδώ. Καλή χρονιά. Ευχέ σε όλου. Ε, η πρώτη εκπομπή τη κυρία Τζάνι σήμερα. Δευτέρα βράδυ και κάθε Δευτέρα Να τους πούμε και αυτό που θα βάλουμε Γιώργο ότι Παρακαλώ. Με αφορμή την τραγωδία Θα αφιερώνω ένα μέρος του, Από το δίωρο Για να κάνουμε και μία ε, ψυχολογική έτσι, διεισδυση ε, εκεί που χρειάζεται πάνω δηλαδή στην ψυχολογία μας για να κατανοήσουμε περισσότερο τον εαυτό μας Μα, και, αυτά που και εκεί που χρειάζεται θα κάνουμε και μια κοινωνιολογία για να κατανοήσουμε την δυναμική και κάποιες φορές όταν θα μιλήσουμε για το πολιτικό του Πλάτωνα και τα λοιπάκια τους ε, σοφιστάς και τα... θα κάνουμε και πολιτική φιλοσοφία για να μπορέσουν οι Έλληνες να αποκτήσουν αυτή την παιδεία που τους αποστερεί πρώτον η παιδεία τους, και δεύτερο, σκόπιμα και δεύτερον η, ναι. η μάθηση, η απεδεία δηλαδή, η παραπληροφόρηση, η φενάκηση αξιών <Και> προτύπων και της αλήθειας που που έχουν από τα μίδια και τα λοιπά. Και θέλω να θυμίσω ότι αυτό το πείμα που σας είχα διαβάσει όταν κάναμε τη μάζοξη εδώ, λοιπόν μην ξεχνάτε αυτό που είπε ο Παλαμάς. Έτσι, ότι υπάρχει εδώ μια αλήθεια που το μίσος την τσακίζει. Και υπάρχει μια ομορφιά, το καλός, έτσι, που η ε, η καταφρόνια την κρατάει έγκλειστη και υπάρχει και μία αρετή δειλή και ντροπιασμένη. Άρα λοιπόν η αλήθεια το καλός και η αρετή που αρετή στην αρχαία γλώσσα και όχι αυτά τα βαρβαρικά που μιλάμε εμείς σήμερα ναι. και που θρησκεύματα και διάφορες προοδευτικές σε εισαγωγικά θεωρίες και διάφορες συνιστώσεις μας επέβαλαν λοιπόν αυτή, λοιπόν οι... να χρησιμοποιούμε τις έννοιες με τα αντιθετικώς αντίθετά τους λοιπόν, αυτή η έννοια της αρετής στην γλώσσα την ελληνική που είναι μόνο η, η, η γλώσσα η καθαρή και όχι τα βαρβαρικά που, είπαμε, που μας έχουν επιβάλει με τον τρόπο που είπαμε Σημαίνει κατά κύριο λόγο γνώση Λοιπόν, εδώ ένας φίλος από τη Θεσσαλονίκη λέει Σιωνισμός έπαψε να νοείται όταν δημιουργήθηκε το κράτος του Ισραήλ Και επίσης οι Εβραίοι έχουν πόλουμο μεταξύ του. Είναι οι διεθνιστές Εβραίοι και οι πιο εθνικιστές Εβραίοι Και αυτό είναι πασιφανές πλέον με το παλιό καθεστώς τη Αμερικής εναντίον του Τραμπ Θέλω να, να φίλο, θέλω να πω στο φίλο το εξής. Ακούστε με, ο σιωνισμός δεν έπαψε ποτέ να υφίσταται, ούτε θα πάψει. Γιατί, Γιατί έκαναν μία μεγάλη απάτη. Προσέξτε, αν διαβάσετε τους Ραβίνους θα σας πούν ότι ο σιωνισμός είναι εκείνη η πολιτική κίνηση που προσπαθεί να υλοποιήσει τις συμφωνίες του Θεού τους με τον περιούσιο λαό. Στην πραγματικότητα όμως, ναι. στην πραγματικότητα όμως ο σιωνισμός είναι εκείνη η πολιτική πρακτική... Ναι. Που χρησιμοποιεί τον Ιουδαϊσμό ναι, ναι, ναι. για να καθαγιάζει τα... τις επιλογές και τις και πράξεις τη ενάντια στην ανθρωπότητα στο σύνολό τη. Άρα ούτε έπαψε ποτέ να υπάρχει, ούτε και θα πάψει. Απλά δράτεται Και είναι τον η βασική απειλή τη ανθρωπότητα. Και δράτεται των ευχεριών ανά καιρό. Κατά και ανάλογα τον καιρό που τη βολεύει. Έτσι. Λοιπόν, ένα άλλο λέει εδώ. Ο φίλο μα ο Ζήνο Καλησπέρα Σονιαμπολά, από τη Λάρνακα τη Κυπρού ρωτάει την κυρία Τζάνι και λέει: Αυτά οκ, okay, τα γνωρίζουμε. Εντό εισαγωγικών. Η κυρία Τζάνι τι προτείνει να κάνουμε. Μην νομίζω ο κόσμο θέλει και να ακούει προτάσει απέναντι. Τι από... να πω. Τι νομίζει η κυρία Τζάνι, επειδή τα γνωρίζουμε όλα αυτά ω έχουν, τι προτείνει να κάνουμε. Μία ιδέα. Αλλά το πρώτο μια πράγμα πρόταση. που θα έπρεπε να κάνουμε. Ας είναι Είναι πρόταση. να βρεθούν ε, νέοι. Ναι, ναι. Για να ξεσηκώσουν τον κόσμο και να, να καλύψουμε πάλι τις πλατείες, τους δρόμους και να, λαοθάλασσα. Να διατρανώσουμε ότι δεν θέλουμε αυτό και εκείνο και εκείνο. Τελεία και παύλα. Δεν θέλουμε τη, τη, τη συμφωνία που πάει να γίνει με, με, με την. Γιατί δεν κάνουν δημοψηφίσματα. Το είναι ένα. Το δεύτερο, είναι, το δεύτερο είναι να, να απαιτήσουμε. Να απαιτήσουμε. Να μην, ε, όχι απλά καταρρεύσει έτσι ε, περαιτέρω η παιδεία γιατί έχει πιάσει πάτο, δεν έχει άλλο Αλλά να απαιτήσουμε να έχουμε την παιδεία που μας πρέπει Την παιδεία που μας πρέπει Λε μου λες θα εσύ Ορίστε Εκδρομές θα πας Εκδρομές Ναι ρε παιδί μου αφού, γιατί τις απαγόρεψε ο Γαβρόγλου τις εκδρομές να μην πηγαίνουν λέει, τα, οι μαθητές δρομές λέει, Το γιατί... αντίθετο είπε να γίνονται περισσότερε. Εντό Ελλάδος Αυτό διαβάζουμε στα μίντια Εγώ είχα την εντύπωση αυτή από τι άκουσα Δεν ξέρω αν άκουσα Γιατί δεν όλοι. ακούω τηλεόραση εγώ Όχι όχι αφού τον... Δεν μιλάω η τηλεόραση Μιλάω διαδίκτυα Μιλάω ιδιωσογραφικές ναι. Λόγκλπ και λοιπά ναι, είναι αντίον. Κοίταξε λέει. με τι εκδρομέ που κάναν ε, οι νέοι μα. Ε, εγώ δεν ήμουνα και πολύ ναι, σήμερα. Στο... Γεια σου Γιώργα, καλησπέρα στη λίμνα, αγορίνα μου. Χωνιά πολλά. Στο εξωτερικό απαγόρευσανε και μάλιστα το είπε ευθέω και ο Ζουράρης ο φίλο σου. Μίλησε το Ζουράρη, δεν ξέρω. μου λέει ο φίλο, όταν είναι καθηγητή φιλοσοφική, του λέω φίλο σου εγώ. Ναι. Αφού είτε τελειώσει τι ίδιε Τώρα, αν κάνατε διαχωρισμό δρόμων στη διαδρομή τη ζωή σα, είναι άλλο θέμα. Όπω έχει και ωραίε νοορυμίε, Γουστάρο. Ρεπού, ζουράρι, δηλαδή γαμώ τα παιδιά. Σε παρακαλώ, Γιώργο. Να βλέπετε πώ με κοιτάει, λοιπόν, να μου πετάξει το μπουκάλι με το νερό στο κεφάλι τώρα. Ακούστε με. Εάν θα γίνονται οι εκδρομέ μέσα στην Ελλάδα, παρόλο που αυτόν τον άνθρωπο τον έχω πραγματικά συγχαθεί ως Υπουργό παιδείας, ε, αλλά αυτό είναι ένα καλό μέτρο από την άποψη και εδώ την ευθύνη την έχουν οι καθηγητές, οι συνάδελφοι δηλαδή, οι δάσκαλοι δευτεροβαθμίας, ναι. ε, να βάζουν τα παιδιά να πηγαίνουν εκεί που υπάρχουν ε, χώροι από, με ενδιαφέρον ε. να, να γίνεται... Ε, ξενάγηση να λέμε στα παιδιά και όχι να γίνονται απλά τα παιδιά να πηγαίνουν να μπεκροπίνουν και να Έλαντε. κάνουν αυτά που κάνουν Σωστό, λοιπόν να πάρε μια ανάσα να βάλω ένα τραγουδάκι αγαπητοί φίλοι, εδώ είμαστε αλπέντο 14.0, ακόμη η πρώτη εκπομπή τη νέας χρονιάς του 2018 γιατί Έλληνες με την κυρία Μαρία Τζάνη και είμαστε σε 2-3 λεπτά πίσω It's just a silly phase I'm going through And just because I call you up Φίλοι αλπεντοεκατέσταρα.com. Γιατί οι Έλληνε, κάθε Δευτέρα βραδάκι εκεί, γύρω στι 8 η ώρα, έρχονται εδώ οι φίλοι μα, οι αγαπημένοι όλων, γιατί έχει και πάρα πολύ κόσμο που μαζεύει. Και θέλετε να ακούτε, η κυρία Τζάνι, η Μαρία. Και στην πρώτη ώρα, έτσι του ξεκίνηματο εκπομπή, αλλήλω και να μην το έκανε δηλαδή, έθιξε τα θέματα τα εθνικά, διότι πλέον είναι στην πρώτη σελίδα. Και, τα λοιπά και σε πληροφορώ Μαρία Είχα μια πληροφόρηση προχτές Από ένα φίλο ακροατή ο, Δεν θυμάμαι την περιοχή Ο οποίο μου λέει ε, ε, ε, Ότι πριν το 2015 Που ήταν οι εκλογές Και είχε άνθρωπο που κινήτω Στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ <coughs> Του είχε πει ότι Θα βγάλουν το ΣΥΡΙΖΑ Για να κάνει όλη τη βρώμικη δουλειά Διότι ένα από όλα αυτά που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ Αν το έκανε άλλο κόμμα Θα κεγόταν η αθηνά. Ποιά Αθήνα, η Ελλάδα θα κεγόταν Μια πενταετία Θυμήσου τον Καραμανλή όταν είπε ότι θα πάρει τα ο, ο, οπλισμό Με ναι. πορτοκάλια και λάδι από τη Ρωσία Ναι, ναι, ναι. Και τι δεν του κάνανε Ήτανε περσόν κράτα στην Αμερική Και ναι. κάηκε και όλη η Ελλάδα Έτσι. 93 εστίες ναι, Ταυτόχρονα Ταυτόχρονα Και βγαίναν και λέγανε ότι έχει, είναι μωρέ σπασμένα γυαλιά στα δάση ναι. Αλλά τα γυαλιά κάνουνε φακό ναι, Με την πολιτική αντίδραση. Συλλάβαμε, συλλάβαμε τσεκάδες στην περιοχή του Λάλα. Ναι. Αυτή η πληροφορία που σας δίνω, μην τολμήσει κανείς να την αμφισβητήσει γιατί να αποδεικνύω. Αφού μετά είπανε και λοιπόν, για στην και στην περιοχή, περιοχή εκεί, του Λάλα Συλάβανε αυτού που κάνανε πρισμό Ξέρει τι έγινε, τι, τι... Τους ανταλλάξαμε. Ναι. Με ποιου. Εντάξει, με, με, σκηνίτες, με κάποια πράγματα για την ομογένεια, για να σκρεμίσουν τα σπίτια, λοιπόν, είπε ο φίλο αυτό εν ολίγη. Για να πάμε στα θέματα μα, ότι αυτοί θα φύγουν εφόσον κλείσουν και το μακεδονικό, που το ξέρανε τώρα πριν 3,5 χρόνια. Αυτό. Ε, καλά τώρα. Και βλέπει, θα πάει σαλαμάκι, παιδιά. Μην ξεχνάτε, αυτό, μην ξεχνάτε έλα. το σαλαμάκι. Είναι τακτικέ τρομερέ. Το ξέρει το ανέκδοτο με το σαλάμι. Το Όχι. ξέρει. Είναι ένα γκέι ρε παιδί μου Σε ένα αλαντοποιείο στην Αθηνά Και λέει σε παρακαλώ λέει, Αυτό το σαλάμι μπορείς να μου το βάλεις Να το πάρω μαζί μου λέει, Εντάξει Το μαζεύει ο, το ματσούκι ο, Το αφεντικό Το βάζει στη σιγαριά κοιτώντα και κάτι άλλο αυτός τα, τα, τα, τα, τα, Το κόβει φέτες το σαλάμι Ο το αφεντικό Βρε τι κάνει εκεί του λέει, τι τον πέρασε στον κόλο μου κουμπαρά. Άτε βρε. Έλα πια. Έλα πια. Λοιπόν. Το είπε ο φίλος μου την καρδίτσα και μου το θυμίζει τώρα. Λέει εγώ στο υπαγιώργο από εκτίμηση άνθρωπου που μου τα έλεγε μέσα... Από... Ναι. Εντάξει η λεπτομέρεια είναι... Είναι, Η ουσία είναι, είναι του θέματος Όσοι είχαν ακούσει μία εκπομπή Που είχα κάνει για λογαριασμό Μιας ε, ενός καναλιού Από τη Νέα Υόρκη ναι. Μία βδομάδα πριν τις εκλογές του 15 Μάλιστα. Ακριβώς Δηλαδή προβλήθηκε 9 η ώρα το βράδυ Ωρα Νέας Υόρκης Ημέρα ναι. Τρίτη ναι. Ξημερώματα εδώ Τετάρτης Και την Κυριακή είχαμε εκλογέ. Όλα αυτά τα είπα θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ για αυτούς τους λόγους ναι. Όσοι λοιπόν μπορούσαν να κάνουν το, το κατεβάζανε το ξανανεβάζανε ναι. γιατί μόλις παίχτηκε εκεί με υποτίτλους και στα ναι, το ανεβάζανε αμοντάριστη την συνέντευξη ναι. όπως ήταν ναι. λοιπόν εκεί ήταν όλα εκεί όχι γιατί με προφήτη, απλά γιατί είχα πάρα πολύ καλή ναι, πληροφόρηση ξέρεις, ναι. απ' έξω ε, και ξέρω ναι, πολύ ναι. καλά θουκυδίδη ναι. και όποιος ξέρει καλά θουκυδίδη εννοείται ότι ξέρεις ναι. ξέρει ναι. καλά θουκυδίδη μπορεί να αναλύει και να κατανοεί τα μηνύματα των καιρών Αντιλαμάτε και, και τη δυναμική πέστε. και να ξέρει τι πρόκειται να γίνει και με εναλλακτικά σενάρια θέλω να πω στο φίλο μας από την Κύπρο Το ότι ένα άλλο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι ακριβώς αυτό που προσπαθώ με τις πενιχρές μου δυνάμεις και δυνατότητες να κάνω δηλαδή ε, δεν μπορούμε να έχουμε πανελλήνιση εάν δεν γνωρίζουμε τι είναι ο ελληνισμός και αυτό το πράγμα προσπαθώ να κάνω εδώ και ε, η, η, ο πλήρης τίτλος της εκπομπής είναι Υπέρ Ελλήνων με πρώτο κομμάτι το Γιατί οι Έλληνες. Μάλιστα. Το δεύτερο θα είναι Γιατί τους Έλληνες. <Κι> αυτό είναι το. Θα... Και εκεί. Θα πάρουμε νηστέρι και θα ανοίξουμε τις πληγές μας. Εδώ ζήνω από τη Λάρνακα που σε ακούει τώρα και συμπληρώνει και λέει από ό,τι κατάλαβα ότι δεν πετυχαίνουν με πολιτικά μέσα οι κατακτητές μας τα πετυχαίνουν στρατολογικά όπως και στην Κύπρο. Αφού δεν έχουμε ούτε ελληνική πολιτική ούτε στρατιωτική τι θα γίνει. Ή ξεπούλημα ή άνυσος πόλεμος δηλαδή, ή το ένα το άλλο δεν μπορεί να είναι όλα μαζί οι μα. Ε, πρέπει πρέπει, yeah. πρέπει να έχουμε και νομίζω ότι έχουμε αυτό δεν μπόρεσα να το τσακίσουν ε, Πάρα πολύ καλές ένοπλες δυνάμεις yeah. Και έχουμε εμπιστοσύνη στις ένοπλες δυνάμεις yeah. Ακόμα και αν οι γεσίες ακούνε κυβερνώντες οι, οι ένοπλες δύναμης είναι ένοπλες δυνάμεις ελληνικές Εγώ τις εμπιστεύομαι ναι. Αυτό δεν μπορείς να το τσακίσουν και δεν, δεν θα τα καταφέρουν ε... Και μια άλλη συμπληρωματική περίπτωση εδώ Από το φίλο μας από καλησπέρα, Λέει όποιος δεν και όποιος ξέρει καλά Άριστο τέλει έχει μελετήσει τη λογική Δεν μπορεί να τον εξαπατήσει ή κάνει ό,τι θέλει κανείς Βέβαια, μα γι' αυτό είπα επανελήνηση Γιατί συμφωνώ απολύτως μαζί του Έτσι. Και μάλιστα ο Αριστοτέλης όταν θα φτάσουμε Και πολλές φορές έχω αναφερθεί μάλιστα. Στο πώς μπορούμε να βρίσκουμε την βέλτιστη λύση Ο Αριστοτέλης μας έδωσε Λύσεις υπάρχουν πολλές για κάθε ζήτημα. Την καλύτερη ψάχνουμε. Η βέλτιστη λύση Έχει. είναι άλλη ιστορία Άλλη Σωστόν. υπόθεση ε, Πάμε λοιπόν να θυμίσουμε για να κλείσουμε και μετά να μπούμε και στην ψυχολογικό κομμάτι. Μπράβο, επειδή είναι η πρώτη κάνε μας μια σύνδεση ναι. Λοιπόν, μιλούσαμε για την τραγωδία και ήμασταν στον Σοφοκλή και ε, είχαμε πει ότι από τις 130 που έχουμε από τον Αλεξανδρινό κώδικα ε, τραγωδίες του Σοφοκλή μας έχουν μείνει μόνον 7 οι χάθηκαν. χάθηκαν Έχουμε όμως από κάτι σατυρικά δράματα Και κάτι αυτά μερικά αποσπασματάκια Που δεν είναι ολόκληρες έτσι μικρά κομματάκια ε, Και αυτές είναι όπως είχαμε πει και για τον Εσχύλο Είναι ο Αέας, η οι Αντιγόνη οι δύο Δίποδες Δηλαδή ο Δίπους Τύρανος, ο Δίπους Επικολονό Η Λέκτρα, ο φιλοκτήτη και οι τραχίνες. Είχαμε λοιπόν πει ότι ενώ στον εσχύλο γιατί η τραγωδία διαπραγματεύεται τη μοίρα του ανθρώπου Τον άνθρωπο και τη μοίρα του, το πεπρωμένο του δηλαδή Και είπαμε ότι οι Έλληνες ποτέ δεν θεώρησαν το πεπρωμένο ε, Ω ε, μια κατάσταση ε, που υπάρχει και ο άνθρωπος δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει και είναι ένα πιόνι στα χέρια της μοίρας του. Οι Έλληνες είπαν ε, «Ήθος, ανθρώπο, δαίμον, ο χαρακτήρα σου είναι η μοίρα σου». Αυτό σημαίνει αυτό. Δηλαδή, ε, ο Εσχύλος λέει ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να αποφύγει το πεπρωμένο του. Διότι... Διότι... Ακούστε με. Το σύμπαν του οποίου είμαστε μέτοχοι ουσία, κομμάτι του, χρησιμοποιεί το χαρακτήρα μας για να μας οδηγήσει Εκεί που μας πρέπει Αυτό σημαίνει πεπρωμένο Πεπρωμένο σημαίνει Αυτό που μου πρέπει Που μου αξίζει Καταλαβαίνετε Υπάρχει μια διαφορά δηλαδή Στην έννοια με τη μοίρα ε, Ναι πεπρωμένο Αυτό που μου πρέπει Η μοίρα είναι άλλο πρέπει, πράγμα που μου πρέπει και Αυτό που μου πρέπει και μου αξίζει είναι Από το χαρακτήρα μου Ο χαρακτήρας μας όμως Έρχεται και λέει ο Σοφοκλής είναι προϊόν παιδεία, εμπειρία, αλλά και. Το έχει ο αυτό. Βιολογική συνθήκη. Η αριστερά και η θρησκεία ναι. πέταξαν έξω τη βιολογία. Ναι, άμα η άμα. μεν είπε ότι υπάρχει ένας Θεός που μας φτιάχνει. Ναι. Όπως θέλει Μάλιστα τα άλλα Σέχταρ Το Ορθόδοξο δόγμα με δεν δεν παίρναγε αυτό Στον ελληνισμό λιγάκι έβαλε λίγο νερό Στο κρασί του ε, Με το δυνάμι ναι. Μας φτιάχνει Άρα κάτι μπορούμε να κάνουμε και εμείς Και αυτό είναι ελληνική ισροή Μέσα στο σύστημα αποστέωσης Και μισανθρωπιάς που ήταν και παραμένει ο Ιουδέο χριστιανισμός και το Ιουδέο Ισλάμ. Λοιπόν... Ε... Παραδείγματο χάρη στον καθολικισμό υπάρχει το δόγμα του απολύτου προορισμού Δηλαδή σε φτιάχνει ο Θεός αναπόδραστα, δεν μπορείς να το αλλάξεις αυτό Οπότε εάν θα γινόταν δευτέρα παρουσία και υπήρχε Θα μπορούσα κάλλιστα να του πω τι θέλεις και μου, μου, μου ζητάς το λόγο Αφού εσύ με έπλασε έτσι yeah, ζητάς λοιπόν, τα ωραία. Από λοιπόν, ο ελληνισμός δεν τα δέχεται αυτά και αναγκάστηκε και το, ε, το δόγμα του να, να αντικατασταθεί στον Ελληνισμό και η Ορθοδοξία βάζει νερό στο δόγμα αυτό και λέει δύναμη μπαίνουμε και εμείς Πάμε λοιπόν στο Σοφοκλή Ο Σοφοκλής λοιπόν λέει αφήνει, προσέξτε και αυτή είναι η διαφορά του με τον Εσχύλο ε, ένα μεγάλο μέρος έναν ευρύτατο χώρο ε, στις ε, παρεστήσεις ή στις προθέσεις ή στα σχέδια των ανθρώπων των θνητών για να δράσουν και αυτοί όπου η θεότητα ε, κάνει κάποιες νύξεις και με τη θεότητα εδώ δεν είναι τίποτα άλλο παρά το αυτοσυνιδένε του ανθρώπου, αυτό που λέμε ο εσότατος εαυτός. Έχουμε έναν εαυτό που μας τον δίνουν οι επιβαλλόμενες καταστάσεις από το περιβάλλον. Είναι αυτό που σε επίπεδο ψυχανάλυσης το λέμε υπερεγό. Ε, και αυτό είναι νόμοι και παραγγέλματα ε, του περιβάλλοντος, του στενού, του οικογενειακού και του ευρυτέρου κοινωνικού περιβάλλοντος που αναπτύσσεται το παιδί και ζει ως ενήλικας. Ε, υπάρχει ένα εγώ που γίνεται από ε, εμπειρίες και όποια παιδία. Ε, καλή, κακή, πρέπουσα, μη πρέπουσα ε, έχει το άτομο και αυτό ε, ουσιαστικά ε, επηρεάζεται και από αυτό που στην ψυχανάλυση λέμε ασυνειδητό δηλαδή ε, όλες τις απαγορεύσεις και τις ματεώσεις που είχε το παιδί καθώς αναπτυσσόταν και ιδιαίτερα πριν το, το λογικό στάδιο, όταν είναι σε προλογικό στάδιο και επειδή αυτά δεν μπορεί να τα καταλάβει, να, να τα εκλογικεύσει, τα, τα, τα εσωτερικεύει και... Τα θεωρεί σαν και δικά του, δι, δικές του ενοχές και λάθη. Ε, έλεγα και λέω πάντα στους γονείς, όταν είναι μικρά τα παιδιά και χωρίζουν, πρέπει να ξέρουν ότι το παιδί μπορεί να θεωρήσει δικιά του ευθύνη, δικιά το του ενοχή το ότι αυτοί χωρίζουν. Ε, και να θυμώσει με τον εαυτό του. Ε, εν πάση περιπτώσει, όταν ένα παιδί μεγαλώνει και δεν έχει... Το, το συναισθηματικό πλαισίωμα δηλαδή την, την ποσότητα αγάπης που, που πρέπει να έχει από το περιβάλλον και η οποία είναι απολύτως αναγκαία και περισσότερο περισσότερο αναγκαία από την τροφή Σωστό Προσέξτε το, προσέξτε το, το παιδί μπορεί να επιβιώσει ε, χωρίς τροφή και νερό αλλά δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς αγάπη, προσέξτε το αυτό το πράγμα, λοιπόν Θέλω λοιπόν να πω ότι αυτό, αυτό, αυτή η συνείδηση που είναι έτσι τα μηνύματα είναι ο εσότατος σε αυτός γιατί εκεί παρεμβαίνει και η ενδιάθετη νοημοσύνη που μας δίνει η ίδια η φύση μέσω των... Ε, του γονιδιόματος, γιατί τη φύση την ενδιαφέρει να είμαστε ικανοί να επιδιώσουμε Σωστό. λοιπόν και αυτό ε, είναι η ενδιάθετη νοημοσύνη μας η οποία αποκωδικοποιεί με τον εγκέφαλό μας ε, όλες τις προσλαμβάνουσες ή ερεθίσματα όπως τα λέει ε, η συμπεριφορική ψυχολογία που, παίρνουν, που παίρνει το παιδί και ο ενήλικας από το περιβάλλον Επειδή δημιουργεί Κώδικες δικού του ο εγκέφαλος Γιατί είναι θεόκλειστο κουτί Ο εγκέφαλος μας δεν έχει καμία άμεση επικοινωνία με το περιβάλλον Έχει μόνο έμεση Στην πραγματικότητα είναι ένας αποκωδικοποιητής Οι πρώτε λοιπόν ε, αν θέλετε εσωτερικεύσεις και δημιουργίες κωδίκων τέτοιων Λοιπόν είναι πάρα πολύ βασικές γιατί θα προσδιορίσουν Τον τρόπο με τον οποίο θα μεθερμινεύει Θα κατανοεί ε, το αναπτυσσόμενο παιδί και, ο ενήλ, και ενήλικας μετά ε, τα, Τις προσλαμβάνουσες ή ερεθίσματα από το περιβάλλον ε, Θέλω λοιπόν να πω ότι προσλαμβάνουσες και είναι το ίδιο πράγμα μόνο που η μεν συμπεριφορική ψυχολογία λέει, τα λέει ερεθίσματα ενώ η ε, ψυχολογία η άλλη του Πιαζέ, Φρόιντ και τον λοιπόν ναι. ε, και η ολιστική τα, τα λέει προσλαμβάνουσες. Τι συμβαίνει λοιπόν στο Σοφοκλή λοιπόν υπάρχει αρκετός χώρος να λειτουργήσει ο ιδιοσώ ο άνθρωπος και να είναι συνδημιουργός της μοίρας του και να μην είναι ένα δηλαδή, ένα αδύναμο θύμα της μοίρας του, δηλαδή του χαρακτήρα του ε, και μπορεί να επέμβει και να ε, ε, ε, βοηθήσει τα γεγονότα. Αν το κάνει χωρίς σεβασμό στο φυσικό νόμο, τότε κάθε του βήμα από αυτά που επιλέγει να κάνει, ενώ νομίζει ο άνθρωπος ότι τον οδηγεί προσέξτε, πιο κοντά σε λύση των προβλημάτων του, στην πραγματικότητα αυτά τα βήματα τον οδηγούν στην τελική ε, επικράτηση και ε, ε, υλοποίηση του πεπρωμένου του, αυτού που του αξίζει δηλαδή. Εάν όμως ο άνθρωπος ε, έστω κάποια στιγμή κατανοήσει, κατανοήσει ε, την ο, ο, ο, ότι παρενεύει, προκάλεση δηλαδή ιβριν παρενεύει είτε εξαιτία της ε, αλαζονίας του, είτε εξαιτία του κακού του χαρακτήρως που σημαίνει κακή παιδεία, ε, ε, τότε, ε, τότε πραγματικά μπορεί να οδηγηθεί στην βέλτιστη λύση γι' αυτόν. Και τέτοιο παράδειγμα έχουμε στους δύο ειδήποδες. Ε, Είχαμε πει και την τελευταία φορά ότι δεν θα συνέβαινε αυτό αν ο Ιδίπους, έτσι, που την ώρα που συναντά τον πατέρα του που δεν ξέρει ότι είναι πατέρας του και που είναι ένας γέρον και βασιλεύς, λοιπόν... Ε, του, τον άφηνε να περάσει Γιατί δεν μπορούσαν να περάσουν παράλληλοι Υπήρχε πολύ στενός χώρος Λοιπόν και δεν νευρίαζε Και δεν έκανε την Ελευρνόμενος από την αλαζονία του Δεν τον σκότωνε Νέος αυτός Και πιο δυνατός Λοιπόν δεν θα Έμπαινε σε εφαρμογή Το σχέδιο πλέον του πεπρωμένου του να, να γίνουν όλα αυτά Λοιπόν τα παθαίνει αυτά. Και στον ιδίο τύρανο βλέπουμε ότι εκεί τιμωρείται και τιμωρείται βάναυσα. Έτσι. Επειδή ο τα κατανοεί όταν τα πληροφορείται, γιατί δεν τα γνωρίζει, ναι. όταν τα πληροφορείται, επειδή αυτοτιμωρείται και, και ε, τα κατανοεί, στον Ιδίποδα Επικολωνό, αυτός που ήταν, ο, ο, αν θέλετε, ε, αποδιογμένος ο τιμωρηθής από τη, τη, τη Θεία Δίκη, θα λέγαμε, τον συμπαντικό νόμο, εκεί τι γίνεται γίνεται εκλεκτός του συμπαντικού νόμου, γίνεται ήρωας για το λαό του μετά και, και π, π, π, πεθαίνοντας ε, πηγαίνει ε, σε θέωση. Λοιπόν, άρα, λοιπόν, άρα λοιπόν, ενώ ο Κρέων επειδή ποτέ δεν κατάλαβε ότι είχε υπερβάλλει Κάθε μέτρο και είχε ταυτιστεί με την εξουσία και είχε γίνει μια τυφλή εξουσία και δεν καταλάβαινε ότι όλοι οι παράγοντες ήταν εναντίον του, του, της απόφασης που πήρε και οι πολίτες. Και η οικογένεια και η οι θεοί, ο θεϊκός νόμος, δηλαδή ο συμπαντικό νόμος, ο φυσικός νόμος. Λοιπόν, εκεί και απλώς υποχρεώθηκε υποχρεωθήκε από τα πράγματα όταν είδε ότι και ο γιος του κινδύνευε κτλ. Αλλά όχι γιατί πίστεψε ότι έκανε λάθος, αλλά υποχρεωθεί να προλάβει από τα γεγονότα, ναι. το γιο του... Ε, Εκεί δεν δέχτηκε το συμπαντικός νόμος την αν θέλει προσπάθεια εξιλέωσης και τον τιμώρησε όπως του άξιζε. Λοιπόν, να σε ενημερώσω γιατί σε αφορά ότι σε ακούνε από τις κεντρικές Ηνωμένε Πολιτείες, από τη βόρεια σκανδιναβική περιοχή, στο Χόλμι και πάνω, Ολλανδία, Γερμανία, Ιταλία, όλα... Μέχρι Κρήτη, κάτω Κύπρο, κλπ. Και, και από την κεντρική Αυστραλία που η ώρα τώρα είναι μαύρα ξημερώματα. Μάλιστα. Έτσι, για να ασυνόμεθα. Πάμε ένα διαλυματάκι να πάρει μια ανάσα, αγαπητοί φίλοι. Εδώ είμαστε. Μαρία Τζάνη η αγαπημένη μα, κάθε Δευτέρα βράδυ στι 8. εμφανίστηκε και το δορυφορικό σήμα αυτός ο φίλος στον κεντρικό ατλαντικό στις Αζόρες πολύ καιρό είχα να το δω αυτό το σήμα κάνε μου μία εμφάνιση αδερφέ στο τσάτ Μάλιστα, εκεί να κάνουμε καμιά βόλτα στα παλιά. Α πούμε το 14. com γιατί οι Έλληνε κάθε Δευτέρα βράδυ γύρω στα 8. Εδώ είναι η Μαρία Τζάνι, μα συνθέτει θέματα, πρόσωπα, καταστάσει, μα πάει στο χωροχρονικό πίσω. Λοιπόν, επειδή και εμένα μ' ναι, αυτό το μπρος πίσω... Ναι, ερώτηση. Έχει απόλυτο δίκιο. Εγώ από το άγχος μου να τα προλάβω... Ε, να σου κάνω την ερώτηση να ακούσουν όλοι ναι, για ναι, τη το... είπα στο... για τη θρησκεία είπα πώς, πώς το έκανε. Ε, πώς η, η αριστερή ιδεολογία πέταξε έξω τη βιολογία Αυτό. Λέγοντας, όπως η θρησκεία είπε, υπάρχει ένας θεός που μας έπλασε έτσι... Και εκεί τον παρακαλούμε να μας κάνει καλούς και τα λοιπά και ξηλαιωνόμαστε και κάνουμε και προσευχές και τάματα και τα λοιπά και νηστείες και δεν συμμαζεύεται. Μάλιστα βάλανε και τα σχοροχάρτια... Είχα, είχαμε και εμεί τέτοια. Στον ελληνικό χώρο Όπου έκανε ό,τι ήθελε στην ζωή σου και με τα λεφτά σου, με τον παράσου και την κοιρά σου. σου. Έδινε λοιπόν το σχόλιο, ένα σχόλιο χάρτη και αναπηδούσε η ψυχή σου από το καθαρτήριο στον παράδεισο. Χαρά, Μιλάμε για τέτοια πράγματα δηλαδή. Ε, βέβαια. Δηλαδή, υπάρχουν και ανέκδοτα σχετικά με αυτά. Τέ, τέ, τέ, τέ, τέ, τέτοια αγυρτία και εκμαυλισμό. Ε, του ήθου του ελληνικού. Θέλω λοιπόν να πω ότι. Η αριστερή ιδεολογία λέει Δεν φταίει το άτομο Φταίει η κοινωνία Η κοινωνία δημιουργεί το άτομο Υπάρχουν κάποιοι πλούσιοι που είναι κακοί Και υπάρχουν κάποια, κάποια εργατική τάξη που είναι οι άγγελοι επί ναι. Και αυτοί ό,τι παθαίνουν το παθαίνουν Γιατί δεν έχουν τις δυνατότητες των άλλων Και είναι υποχρεωμένοι να, να φερθούν έτσι ή αλλιώς. Και πετάξαμε τη βιολογία έξω γιατί Γιατί να σας πω, υπάρχει η νοημοσύνη μέσα στο γονιδίωμα η ενδιάθετη όπως την λέμε νοημοσύνη η παιδαγωγή και οι ψυχολόγοι, ε, εάν δεν έχουμε διαμαρτία περί την διάπλαση όπως λένε οι γιατροί δηλαδή να έχουμε κάποιο σφάλμα γενετικό ναι. ή να συμβεί και κατά τη γέννηση έτσι, ε, μια, ένας κακός χειρισμός και να ε, ε, έχουμε Τσάκια. προβλήματα ναι. πλέον, είτε οργανικά είτε λειτουργικά. Δηλαδή, στη λειτουργία κάποια όργανα είτε το ίδιο το όργανο να έχει βλάβει ή ξέρω εγώ... Διάφορα πράγματα που μπορεί και να κληρονομούνται, να συνέβει κάτι και να συνεχίζει. Συγχωρογραμμάτια, λέει ο Νίκος εδώ ο φίλο μου, είναι η αυτά. Οι πράγμα... συγχωροχάρτια, συγχωρογραμμάτια. <laughs> ναι, <laughs> ναι. καλησπέρα, Ζωέγιον. Εχάθητε Εχάθηκε. Λοιπόν. Λοιπόν. Ε... Να μην αγχώναστε, λέει η κυρία Τζάνι, λέει ο φίλο μας ο Αντώνης, να είστε ήρεμοι. Να συνεχίζετε και εμείς θα είμαστε εδώ να σας ακούμε ένα <laughs> Να είστε καλά Ευχαριστούμε πάρα πολύ ε, ε, Είμαι πιο ηρεμή γιατί μου είπε ο Καρποδίνης εδώ Ό, Ότι έχω, έχω και ένα τέταρτο έχουμε πέραν από τις δέκα Έχουμε χρόνο, μην αγώνεσαι σου, Ωραία, λοιπόν, λοιπόν Μου βάλες και χέρι με το που μπήκες, μου βάλες και χέρι Χρόνια πολλά και καρποδίνει γιατί τι θα κάνουμε, θα κόψουμε πίτα του Αλμπέντο. Θα το φτιάξουμε ναι, και είπα αυτό ότι ε... δεν θα κόψουμε πίτα του Αλπέντο Θα κόψουμε Και να κόψουμε και να έχουμε και μια διασκέδεση ελληνοπρεπώς Να βρούμε ένα μαγαζί Θέλει που να μας δώσει πολύ εσύ, καλή εσύ, τιμή και Μαρία. τα λοιπά και να... Δεν είμαστε και να τώρα να κλείσουμε κανένα χώρο και να μην έρθουν να βάλουν από 5-10 ευρώ Και να τα πρέω σε τζέ... μου, δεν με παίρνει ναι με μα, αυτό, μα θα το οργανώσουμε και άμα γουστάρουν να μα το πούνε, να έρθουν και θα συνδιασκεδάσουν. Λοιπόν, η πρόταση τη Τζάνη είναι να κόψουμε πίτα ω Αλμπέντο, δεν έχει ξαναγίνει. Κλείσαμε τρία χρόνια. Η ομάδα εδώ πλέον έσφιξε. Θα κάνουμε ένα συμβούλιο, οι υπεύθυνοι εδώ του Αλμπέντο και οι άνθρωποι μπορούν να βγουν μπροστά να κάνουν ομιλίε, διαλέξει, συνέδρια ή μερίδε στο σπίτι τη Μαρία οι συγκεκριμένοι άνθρωποι εννοώ 5-10 να βάλουμε ένα πλάνο όπως έλεγα εχθές ε, αγαπητοί φίλοι τουλάχιστον για μέχρι το καλοκαίρι και τι εκδηλώσει που θα κάνουμε και εκδρομέ και ακόμα και μια πίτα και να έρθει ο κόσμος να μας δει να τους δούμε, να γνωριστούμε κλπ. διότι έχουμε φτάσει σε ακραίες καταστάσει, εδώ που θα συνοηθεί μια παρέα 5 ατόμων τώρα έχω αρχίσει και φοβάμαι εχθές λοιπόν, ε, επειδή με άκουγε το λέω τώρα Ξεκίνησα την εκπομπή Άγνωστοι Επισκέπτε να κάνω μια ανασκόπηση Μαρία για τι 8 και 10 και τελείωσα 3 και 4 7 ώρες τον αέρα. Mm -hmm. uh, Unpιστεύable. Δεν, δεν σε πιστεύω. Όχι oh, α yes. <laughs> Και είχε μέσα απίστευτα πολύ κόσμο και του ευχαριστήσα <laughs> κλπ. Είπαμε χρόνια πολλά. Πετάει ο Αλμπέντο. Είπα τα δικά μου. Αλλά έδωσα και μερικού που με ενοχλούν. Και τους έδωσα με το οματάκι τους Για να ξέρει ο κόσμος Γιατί ο κόσμος τη κουίντες από πίσω Μαράκι μου δεν ξέρει τι γίνεται Να σου πω κάτι Γιώργο Και έχουμε Γιώργο. γεμίσει καθηγητές, δασκάλους και λιναράδες να, να σου πω κάτι Γιώργο Ο Σέξπιρ Α ε, Τον οποίον τον είχα έτοιμο στο μυαλό μου Σέξπιρ για να ξέρει την ετοιμολογία της λέξεως Το της βιολογίας Μάλιστα ε, Αλλά θα προτάξω κάτι που λέει ο Σέξπιρ, ε, για αυτό που λες, η αλήθεια λέει, πρέπει να λέγεται... έστω κι αν πρόκειται να καταληθεί το βασίλειο της Δανημαρκίας, Έχει. δηλαδή η Δανία. Η αλήθεια πρέπει να λέγεται πάντα. Εντάξει, ναι. απλά. Ωστόσο, θέλω να πω ότι ο Σέξπιρ ε, λέει πάνω στο εξοπέταγμα της βιολογίας... Και μιλάει τον 16ο αιώνα, γύρω, ο, ο Σέξπιρ είναι γύρω στα 1550, όταν δηλαδή ναι. είναι ε, όχι βασίλισσα αλλά αυτοκράτηρα, η, ε, γιατί έχει κατάφερνε αυτή, ήταν πάρα πολύ ευφύης. Ξέρεις τι έκανε, δεν παντρεύτηκε ποτέ και έκανε το εξής. Όποιον ήθελε, ήθελε να βαρχό να πάει να κατακτήσει η Ινσιά ναι. τον έκανε εραστή. και του ναι. Μετά ήθελε να πάει ας πούμε στις Ινδίες Από το πεζικό έπαιρνε το στρατηγό. Ναι, <laughs> καταπληκτική. Ήθελε πρόβατα έπαιρνε το ποσκό. <laughs> αλλά εντάξει. Έτσι <laughs> λοιπόν, <laughs> ε, ε, η Ελισάβετ λοιπόν, και υπήρχε, υπήρχε δραματική άνθηση, πραγματικά δηλαδή. Ναι. Τον, και η Ελισάβετ ήταν νόθο παιδί του Ερίκου του Οκδόου. Μάλιστα. Λοιπόν, ε, θέλω λοιπόν να πω ότι ο Σέξπιρ λέει στον Άμλετ «Άραγε πιο γάγγλιο στριμμένο, πιο νεύρο χαλαρό, είναι μετάφραση Χατζόπουλου» τον Άγιο τον κάνει και τον αμαρτωλό. Δηλαδή, ε, είναι δυνατόν να έχουμε μία οργανική γενετική βλάβη ή επίκτητη, αλλά πολύ πολύ πρόημα, Μάλιστα. ακόμα και από τη γένα καθυστέρηση, όπου το παιδί παθαίνει, ας πούμε, μια νοξεμία, δεν έχει ικανό αυτό... Οξυγόνο και τα λοιπά ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν ε, διάφορα πράγματα Οι γιατροί το λένε διαμαρτία Περί την διάπλαση ε, Εκεί λοιπόν ε, Μπορεί αυτή η, η βλάβη Είτε στη λειτουργία Είτε στα, στα όργανα μας Να κάνει Τον Άγιο και τον Αμαρτωλό ναι, Εδώ λέει η Φιλενάδα σου η θεάτυρα Νόθο δεν ήταν λέει Γιατί δεν εκρύθη ποτέ Ο γάμος τους γιατί η Άννα Μπόλεϊν ήτανε πρωτεστάντισσα Δηλαδή δεν έγινε Επισημοποίηση του γάμου Όχι το θε... αντίθετο το Η Άννα ήταν καθολική η... Συγγνώμη Α για την Άννα Μπόλεϊν νόμιζα ότι λέει τη Μαρία Στούαρτ Που ήταν mm. η... η αντίπαλος mm. της Ελισάβετ. Mm. Mm. Ναι σωστά Λοιπόν ε, ε, θέλω... Ετυμολόγησε μου τη λέξη Σέξπιρ Γιατί εγώ το ακούω και θεωρώ ότι είναι το το σεξ με φωτιά, με πάθος, Σέξπιρ. Όχι, όχι. Α, δεν είναι έτσι; εντάξει, με συγχωρήσει. Λοιπόν, νομίζαμε ότι ο Σέξπιρ, ο οποίος όχι απλά μιμήθηκε τους τραγικούς τους Έλληνες τις τραγωδίες του, αλλά έχει ολόκληρα αποσπάσματα... Αυτούσια σχεδόν. Αυτούσια μεταφρασμένα. Εννοείται. Απλά. Και αυτό μπέρδευε τους ε, κριτικούς και λέγανε ότι του τα γράφε μάλλον ο βάκον ο, ο Βάκον, ο Μπέικον. Λοιπόν, ο όχι, μπέικον. Απεδείχθη, απεδείχθη με διδακτορική διατριβή ότι που πήρανε τα, τα αναλυτικά προγράμματα στο σχολείο που πήγαινε, γιατί τα αναλυτικά προγράμματα μένουν. Το σχολείο μπορεί να αλλάξει, να γίνει κάτι άλλο, αλλά ε, τα αναλυτικά προγράμματα υπάρχουν στα υπόγειο του Υπουργείου. Είδανε λοιπόν εκεί ότι στο σχολείο του Σέξπιρ έπρεπε τα παιδιά καθημερινά να απαγγέλουν από στήθου ναι. ε, είτε ένα μικρό χωρίο, πολύ μικρό, είτε από τους τραγικούς, είτε από τους ποιητάς, είτε από τους ε, ρήτορες και φιλοσόφους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό που μετά συνέχισε η Αγγλία στα σχολεία της Άρχουσας Τάξης, εκεί δηλαδή που θα γινόταν αυτό που λένε οι Γάλλοι τα Κάντρ ναι. Σουπεργέρ, η Διαχειριστές της εξουσίας Η γενιά που ναι, θα κατασυβαστεί είχαν, για τις είχαν, είχαν 8 ώρες αρχαία ελληνικά την εβδομάδα Και έχουν ναι. το χάρο ομβεχίλη και τα, λοιπά, και, τα λοιπά. και εδώ και μερικά χρόνια Η Αγγλία έβαλε και στα λαϊκά σχολεία Τα public schools έβαλε αρχαία Κοίτα τώρα εδώ με τα φυσικές αναζητήσεις Μαρία την ώρα που μιλάς εσύ τώρα, χωρίς να σε διάκοψω, μου λέει ο Αντώνης από το Ιωμενίδη, αυτό που λέγαμε τώρα με την Ελισάβετ και τη Στιουαρτ, κατά ένα παράξενο τρόπο το είχε χτες ταινία στην τηλεόραση το βράδυ. Άκου τώρα. Αλήθεια? Ναι. Και την ώρα που έλεγε στη φράση την προηγούμενη, ένας άλλος φίλος λέει έκανε λατινικά και αρχαία ελληνικά στο γυμνάσιο που σπούδαζε. Βέβαια. Δηλαδή την ώρα που εσύ μιλούσες, ναι. αυτοί Βρέχει γράφανε αυτό, στο chat αυτό που έλεγε. Ναι. Αυτά ακουστάω εγώ τα παλαβάρα, παιδί μου. Ναι. Για μένα, η παλαβόμαρα, να ξέρει, αγαπητοί φίλοι, είναι το φυσιολογικό. Το normal. Αυτοί που νομίζουν ότι είναι φυσιολογικοί, οι καθήμενοι στην τηλεόραση και κοιτάνε τη virtual ζωή του. Είναι ψυχασθενείς μέχρι δακρύων και τον καταλάβει Η παλαβωμά είναι αυτό που συντηρεί το σύστημα Το μυαλό σε εγρήγορση, το σώμα, ε, το πνεύμα όταν λέμε, και την τρέλα Όταν τρελά. λέμε τρέλα ναι. οι, Έλληνες, οι Έλληνες, οι Αυθεντικοί έχουμε, έχουμε τρέλα Αλλά έχουμε ωραία τρέλα ε, ναι. Σωτήρια τρέλα Σωτήρια. Και το λέμε τρέλα γιατί όλο το άλλο κομμάτι είναι αντιανθρώπινη συνθήκη και είναι όλο. Έμα, έτσι και το φυσιολογικό το λέμε τρέλα και αυτή η φυσιολογία ναι. Η, η σύμφωνη με τη φύση και του νόμου. Το, για να μην το πω εγώ. Είναι έτσι. έτσι. Α κάτσουν λοιπόν αυτοί με τη ναι. φυσιολογική του μαλακία να πηγαίνουν στα φαρμακεία. Εδώ έχει σε ένα τετράγωνο τρία φαρμακεία. Δεν ξέρω ποιο τα συντηρεί. Εγώ πάντως όχι κι εσύ. Έτσι, έτσι. Και εμεί θα δηλώνουμε τρελή, αγαπητοί φίλοι, <χαι> και με διδακτορικά όπω είναι εδώ η κυρία Πεντεβού. Υπάρχει μου. και ένα τραγουδάκι ελληνικό Παρακαλώ. που δεν μου βάζει ελληνικά τραγούδια και θα σου δώσω λίστα. Η, η, η, λοιπόν, λέει τραγουδάκι. Η ζωή προχωρά κτλ. Και, λοιπά, τιμωρεί, και χάνεται τιμωρεί, ε, τους, ε, ό, Όχι Και επί επ, Αξιολογή ναι. τους, ε, τους τρελούς Τους πολύ τολμηρούς Και τις αξίες Έτσι μπράβο Λοιπόν εμένα άμα με λένε τρελό Δεν θέλω να το ξανακούσω θα μείνει ο κόσμο. Θα με λένε θεό τρελό Εκ Θεού. Με ωραία και για να μα καταλαβαίνουν, θα φτιάξουμε έναν κώδικα εμεί, Μαρέα, και δεν θα λέμε είσαι τρελή μετρό, θα λέμε είσαι σωτήρ. Είσαι φυσιολογικό. Σωτήρ. Δεν σου σωτηρία που. Είσαι... Θα λε ότι έχει ωραία τρέλα ναι. και δεν εγώ... θα είναι εννοούμε... τρέλα. Και θα εννοούμε ότι είσαι φυσιολογικό άνθρωπο. Α, μπράβο, αυτό είναι γι' αυτό. Ακούτε το σταθμό αυτό που είναι φυσιολογικό. Δηλαδή, μέσα στην τρέλα ακούμε a horse win a name. Albedoca Teshratomilamiya Crazy Landaga. and The first thing I met was a fly with the sky with no The was hot and the ground. desert on a horse Α τι Έλληνε, Μαρία Τζάνη για Δεύτερα βράδυ στι 8 εδώ φίλη. Αύριο ξεκινάμε κατά τι 7 7 η ώρα, θα είναι εδώ ο Γιάννη Ο Λεμόνισ για Ελληνική γαστρονομία και στι μετά θα ακολουθήσει ο πάνω ο παλάσκα, στα κοινωνικοπολιτικά πολιτικά που λέμε εδώ. Λοιπόν, ε, με ρωτάνε κάποια φίλοι και αποκτέ και σήμερα παντό για την κυριακή ποιον θα έχω καλεσμένο. Δεν έχω κάνει είσαι, ακόμα έχω μέρα. Διότι μπορεί κάποιος να σου πει εντάξει τη Δευτέρα και την παρασεύει να του τύχει κάτι. Από Τετάρτη και μετά τα καόνιζω αυτά αγαπητοί φίλοι. Ε, α, ωραία ρε αφού ήταν μόνο το πληκτρολόγιο πρόβλημα μια χαρά. Λοιπόν πάμε. Λοιπόν ε, για να δούμε αυτό το πράγμα στο Σοφοκλή της δυνατότητας του ανθρώπου να είναι συνδημιουργός τη μοίρας του ε, φτάνει να είναι σταματήσει πραγματικά να προκαλεί βρύν, ή ε, που είναι συμπαντική η, η προσβολή αυτή ε, και αντιδρά το ίδιο το συμπαν. Ε, πρέπει Κάτσε να το καταλάβουμε. αυτό Συζητάγαμε πριν, δηλαδή, ο Κρέο είναι το θέμα, γιατί ο Τσίπρας δεν έχει προσβάλει το συμπαν. Ναι, γιατί ο ζυπράζες δεν ακούει. Ούτε δηλαδή. το λαό. Άρα θα πάθει και αυτό τα του κρέοντο στο κρέοντι. Ωχ, καλό! Και το Αλέξη. Και τα του Αλέξη, τα Αλέξη. Όχι, σοβαρά, για σύνδεσαι το. Στην τρέχουσα πολιτική, γιατί και αυτά που λες δεν είναι ιστορία. Πολιτική τη εποχής ήταν. Έτσι, έτσι, έτσι. Για σύνδεσαι το. Δηλαδή, αυτού δεν του πιάνουν οι κακέ ενέργειε, τα κακά πνεύματα, τα βουντού. Μόνο εμά πιάνουν, δηλαδή. Ε... Το μάτι που λέμε Αυτός έχει 9,5 εκατομμύρια μυαλά και μάτια απάνω του Και τον ε... σιωπηρός Τον βρίσουν κάθε μέρα Πως κοιμάται το βράδυ ο πούστης Και πως δεν επηρεάζονται Κατάμειες το να πω από τη μοίρα αυτό το που είπες πριν Που αναφέρονται στραγωδίες κατά κόρον Δηλαδή σήμερα έχουμε τραγωδίες Αφού μια τραγωδία ζούμε καθημερινά. Μα ποτέ δεν έπαψε η τραγικότητα στον άνθρωπο και στη ζωή του. Το τραγικό στοιχείο είναι καθημερινό. Ναι. Καθημερινό. Ναι. Ε, αυτό θα το δούμε και στον Ευρυπίδη, όπου ο Ευρυπίδης θα... Δεν θέλω να, να, να πω σήμερα για τον Ευρυπίδη θέλω να να, να συνδυάσει τα δεδομένα με τη σημερινή ναι, πραγματικότητα απλά, απλά θέλω να πω ότι ο Ευρυπίδης θα φτάσει αυτή την τραγικότητα γιατί ενώ ο Εσχύλος και ο Σοφοκλής ε, παίρνουν την α, ε, ας πούμε το σύνολο του χαρακτήρα ναι. και διαπραγματεύονται ένα συνολικό χαρακτήρα, όπως ναι. εμφανίζεται. Ναι. Ο Ευρυπίδης θα διαφορίσει για το σύνολο του χαρακτήρα. Ναι. Ε, είναι παιδί των σοφιστών. Έχει, έχουν αλλάξει κάποια πράγματα, θα τα δούμε αυτά. Ε, λοιπόν, και πάει και παίρνει ε, ένα αίσθημα, μία επιθυμία ή μία, αν θέλεις, ε, άγνοια. Γιατί η μια αν θέλει αγνοια γιατι η αμαρτια ε, ω ελληνική έννοια, σημαίνει σφάλμα. Προϊόν αγνοίας, δηλαδή. Ε, και το εκμεταλλεύεται ως τι ακρότατες λεπτομέρειες του. Αυτό το αίσθημα, αυτή την α, άγνοια, αυτή την, α, ε, αν θέλεις, ε, ε, ακόμα και διαστροφική κατάσταση ενός μεμονωμένου ανθρώπου ε, Αυτό το μεμονωμένο πράγμα του χαρακτήρα του, όχι ολόκληρο Και πλέον εκεί ε, φτάνει σε μια κατάσταση τέτοιας τραγικότητας Που να μην μπορεί ο ίδιος να δώσει λύση και... Να μην μπορεί και να, να εφεβρίσκει τον απομηχανή Θεό Μπράβο. να δώσει λύση. <και> Μπράβο. Κάποιος πρέπει να παρέμβει ναι, μια άλλη Ναι, όταν δύναμης. θα είναι θα τα πούμε αυτά και μια θα πούμε δύναμης. ψυχολογικά τι σημαίνει αυτό και θα το δούμε και στη δικιά μας τη ζωή ψυχολογικά τι σημαίνει, τι σημαίνει αυτό και τι μπορούμε να κάνουμε Μάλιστα. για να το αντιμετωπίζουμε. Ωραία, να πω καλησπέρα στη Νέα Υόρκη που βλέπω μέσα το σήμα και... Πείτε μα και τα νέα, γιατί βλέπουμε στη στηλεόραση γίνεται τη κακόμορφη 40 βαθμού λίχτα υπό το μηδέν. 45 πολικέ θερμοκρασίε. Το έχω ζήσει εγώ αυτό μέχρι 25 βαθμού στη Νέα Υόρκη. Αλλά 45 αντιλαμβάνεσαι τώρα. Δηλαδή, αν περισσεύεται αυτή από την κουκούλα, κόβεται μόνο του. Μιλάμε για πάγο τώρα, δεν μιλάμε αστεία πράγματα. Μάλιστα. Λοιπόν, στείλε κανένα νέο από τη Νέα Υόρκη, αγαπητοί φίλοι, και συνεχίζουμε εδώ με την κυρία Μαρία Τζάνι. Παρακαλώ, κυρία μου. Λοιπόν,. Ε... Θα το δούμε καλύτερα αυτό στην περίπτωση του, του Έαντα που είναι, θεωρείται και το, το πρώτο το αρχαιότερο έργο του από αυτά που, που έχουμε που έχουν διασωθεί και είπαμε από τα 130 που έχει ο, ο Αλεξανδρός Κανώνας έχουν μείνει μόνο 7 πα, πα, πα. καταλαβαίνετε δηλαδή γιατί καταστροφή μιλάμε. Θέλω λοιπόν να πω ότι ο Έαντας ε, Μισό λεπτό για να μην χάσουμε εδώ τον απομηχανή Θεό Λέει ο φίλο μας ο Αντουάν Μήπως λέει τελικά απομηχανής Θεός Είναι και η λύση στις, στα σημερινά διέξοδα Κυρία Τζάνη δηλαδή, Ξέχουμε να βρούμε το, το, το, το τίποτα Για να τοποθετήσουμε τα θέματά μας εκεί Για δώσε μια απάντηση Μαρία. Ναι Αλλά με υποχρεώνεται τώρα Να αναφερθώ με ένα παράδειγμα Από τον Ευρυπίδη ε, Ο απομηχανής θεός... Δεν είναι τίποτα άλλο παρά ε, μια ε, αυτοσκοπούσα συνείδηση που επειδή είναι αυτοσκοπούσα συνείδηση πηγαίνει στο νεσότα το εαυτό και εκεί βρίσκει ε, το φυσικό νόμο, το δίκαιο το φυσικό ναι. βρίσκει τις αξίες τις αξίες που συνέχουν ανθρωποποιούν. Και σηκάνουν τον άνθρωπο να άνθρωπο. συνειδητοποιεί ότι είναι μέτοχη ουσία του σύμπαντος. Σέβεται τα άλλα πλάσματα. Άνθρωπο και όχι ζώο. Το ξεχωρίζει πλέον. Συγγνώμη, γιατί προσβάλεις τα ζώα. Ω, Ο άνθρωπος βγήσε... είναι ζών Κατάλαβε το ζών σημαίνει αυτό που έχει ζωή. Το δέντρο είναι ένζο. Το ζώο είναι ένζο. Εντάξει μου ξέφυγε, συγγνώμη. είτε. Λοιπόν. Ανθρωποϊδές να λε. Α, εντάξει Λοιπόν. Ε, εκεί λοιπόν το, το, το βλέπουμε αυτό με τον ε, Οδυσσέα ε, Και δεν θα πω περισσότερα για τον απομηχανή Θεό τώρα Θα πω απλά ότι ο απομηχανή Θεός είναι Ο θεϊκός που είναι ο φυσικός νόμος τον οποίον τον έχουν τα πλάσματα, αλλά μία ηλίθια μάθηση που την δώσαν κυρίαρχη κοινωνιών που θέλουν τους ανθρώπους να τους έχουν... Διομάζα. Έτσι, διομάζα, πολύ σωστά, ακριβώς αυτό το πήρες από το στόμα μου. Λοιπόν, ε, τον ακυρώνει και τον καταχωνιάζει. Και πρέπει να τον ξαναβρεί ο άνθρωπος και τότε μπορεί να οδηγείται και στην βέλτιστη λύση. Αλλά αυτό είναι, πρέπει να αντιμετωπίσει πολλά πράγματα πριν. Αυτό που κακώς εννοεί προσωπικό του συμφέρον, αυτό το, τα διάφορα πάθη συμπλέγματα που έχει, τα κόμπλεξ του δηλαδή. Συμπλέγματα, πάθη είναι άλλο πράγμα. Συμπλέγματα. Να ναι, συμπλέγματα. Λοιπόν, όταν λέω πάθη, εννοώ ε, όχι το πάθος ε, Που είναι προϊόν μιας της ψυχής και διανύας ε, Αλλά αυτό που ονομάζουμε πάθος Δηλαδή το να θέλεις ας πούμε να κάνεις χρήση ουσιών Εθισμός Ναι Εθισμός σε, Συ... σε τέτοια ναι. πράγματα Ο πυρφόρος ο, ο φίλος μου έχει... από τη Ροδό, λέει Μα πού είναι ο φίλος μου ο άθμητο Αναρωτιόταν ο Ηρακλής ναι. Είτε, σε παρακολουθάνε ακριβώ. Ναι. ναι, ναι. Ε, θέλω λι... λοιπόν να πω ότι στον Έαντα, ο Έαντα είναι ένας πολύ γενναίο και ήρωας στην Ιλιάδα. Ε, ε, θέλει λοιπόν να πάρει τα όπλα του Αχιλλέα όμω. Το, το, υπάρχει, υπάρχουν εκρητές που αποφασίζουν ένα είδος δικαστηρίου εκεί και τα δίνουν στον Οδυσσέα με, σκ, με στόχο να τα δώσει στο γιο του Αχιλέα που ήταν στην Μπριμιδόνας εκεί στην πατρίδα του και θα στην και θα την ερήβολονθεί και θα ε, τα πάρει ο Έαντας θυμώνει θυμώνει γιατί γιατί δεν δέχεται μία αξιολόγηση και πιστεύει, προτάσει δηλαδή τον εαυτό του ότι είναι υπεράνω όλων των άλλων έτσι τσαντισμένος γιατί δεν του τα δώσανε παίρνει το ξύφος του και βγαίνει έξω με σκοπό να τιμωρήσει τους ατρίδες και να αναμετρηθεί μαζί τους, δια των όπλων πια. Εκεί η Αθηνά τους ισκοτίζει το μυαλό και θεωρεί τα κοπάδια που έχουν οι Έλληνες, για να τρέφεται το στράτευμα, τα θεωρεί ότι είναι αυτοί οι ατρίδες και αρχίζει και τα καθαρίζει όλα, τα σκοτώνει. Όταν τελειώνει και έρχεται ή σε αυτόν, Εκεί, ναι, Εκεί αποφασίζει να αυτοκτονήσει. Γιατί να αυτοκτονήσει. Γιατί δεν πιστεύει ότι ορθώς έπραξαν και να δεχθεί μια ετιμηγορία. Πιστεύει ότι αδικήθηκε. Αλλά απλώς ότι δεν έπρεπε να το κάνει αυτό ναι. Να σκοτώσει τα εγώ πρόβατα Έπρεπε να αναμετρηθεί ε, με απευθείες. τα όπλα Με αυτού που το κάνανε αυτό Τους ατρίδες εν προκειμένου Βλέπουμε λοιπόν ότι Η μη κατανόηση Η βαθιά Μιας ενσυνείδητη Συνθήκης Του ατόμου ε, Όπου θα οδηγηθεί σε συνειδητότητα και ενσυναίσθηση, όταν δεν συμβαίνει αυτό, εκεί θα πρέπει να ε, τιμωρηθεί. Γι' αυτό και θέλω να διαβάσετε την τραγωδία να δείτε, παρόλα αυτά οι ατρίδες επειδή έχει κάνει αυτό το κακό για, για το στράτευμα αποφασίζουν να τον αφήσουν άταφο. Βλέπετε, ξανα, ξαναχειρίζεται ο Σοφοκλής Μπράβο, την υπόθεση την της αντιγόνης ναι, του Πολυνίκη, του αδερφού της και ποιος θα τους εμποδίσει να κάνουν αυτό το πράγμα που θα ήταν νέα ίδρυς πλέον γιατί δεν έπρεπε να γίνει αυτό για κανένα λόγο Έτσι. το άταφο πτώμα κάνει τους άλλους να, να είναι ε, θύματα ενό λιμού, ε, μην το ξεχνάμε αυτό, προ, προ, έπρεπε ή να καεί ή να ταφεί το, το πτώμα, γιατί μπορεί να προκαλέσει θανατηφόρο νόσο στους υπολείπους, τους ζώντες. Κοιτάξτε ποιος είναι, ο Οδυσσέας, αυτός που ήταν ο διεκδικητής στον οποίο δόθηκαν τα όπλα, Καταφέρνει λοιπόν ο Οδυσσέας να αρθεί πάνω από την αντιπαλότητα και το μίσος και να λειτουργήσει με τον συμπαντικό νόμο Καταλυτικά, αυτό που τελείως. εμείς λέμε ανθρωπιά ναι. και να πείσει να επιμείνει και να επιχειρηματολογήσει και, και να, να πείσει να τον θάψουν. Γι' αυτό... Και ο Οδυσσέας θα περάσει όλα αυτά τα πράγματα και στο τέλος θα σωθεί και θα πετύχει και τους στόχους του και θα, θα, θα γίνει ξανά βασιλιά στον οίκο του και στη γυναίκα του και στο παιδί του και θα σκοτώσει τους Ιβριστές μνηστήρες. Γιατί? Γιατί ο Οδυσσέας ποτέ δεν έκανε κάτι το οποίο να προκαλέσει Ιβριν. Είναι δηλαδή... Είναι τόσο ε, ψυχολογικά αυτό σημαίνει ότι ο Οδυσσέας προσπαθούσε να έχει έναν εργόδη λόγο, δηλαδή να συνομιλεί με τον Εσώτατο Εαυτό του και κάθε φορά να συμβουλεύει τα βέλτιστα. Και Πάντα για το ό,τι του έκανε ο Ποσειδώνας και τα λοιπά δεν, Ποτέ δεν προκάλεσε ο ίδιος Η, η, η, η σύντροφή του έπραταν Έτσι, ναι, ναι, η σύντροφή ναι. του τους είπε να μην πειράξετε τα βόδια του υπερίο νοσηλίου Αυτοί πήγαν και τα, τα φάγανε Εκεί δείχνει την αδυναμία των μέσων ανθρώπων θα το πω έτσι, έτσι. Και τη δύναμη ενός ηγέτη και τη δίνα με ενός και ενός όπως ανθρώπου είπες. Ο οποίος με αρετί, έχει, όπως πριν, είναι με αξίες. ενσυλίδητος Και έχει και ενσυναίσθηση των πραγμάτων ε, Επίσης ε, Στις τραχύνε, θέλω να σταθώ λίγο για να δω Η δι, Διάνυρα Η γυναίκα του Ιρακλή Επειδή φοβάται ότι θα χάσει τον άνδρα της Προκαλεί Ήβριν ως εξής ε, ακυρώνει την επιθυμία ενός ανθρώπου ή αν θέλεις την, ε, το, το ότι παύει να, ε, να νιώθει ότι είναι ε, τόσο κοντά σε έναν άνθρωπο και τι κάνει αντί να προσπαθήσει με την καλοσύνη της με τη γλυκύτητά της με οτιδήποτε να, να είναι σύντροφο ενός τέτοιου ανθρώπου κατα, κατα, καταλήγει να χρησιμοποιήσει μαγεία. Παίρνει δηλαδή το αίμα του νέσου που του, του, της έχει πει αυτός και της έχει δώσει μερικές αυτές για να, από το αίμα του και της λέει ότι με αυτό είναι ένα βοτάνι που αν το το, το βάζει στην τροφή του, του Ηρακλή θα, θα είναι πάντα ερωτευμένος μαζί σου. Έλα όμως που διαποτίζει το ρούχο που του δίνει για να πάει να κάνει τη θυσία ο Ηρακλής, έχοντας επιστρέψει και το αίμα αυτό έχει το δηλητήριο από το βέλος που σκότωσε ο Ηρακλής, τον έσο έχει το δηλητήριο της Ιδρας, της Λερνείας Σίδρας. Δεν μου λες, εδώ λέει ο Αδωνάκης ο φίλος μου, δεν είχε προκαλέσει τη μήνη του Ποσειδώνα και τράβηξε αυτά που τράβηξε ο Πολύπαθος Οδυσσέας. Ναι, αλλά έπρεπε <κυκυκυκ> να σκοτώσει τον Πολύθυμο το γιο του. Ναι. Έτσι. Γιατί, γιατί... Και η νέμεσή του δεν ήτανε, δηλαδή, και αυτή η ταλαιπωρία που τράβηξε 20 χρόνια μέχρι να πάει Μαι. στην Ιθάκη. Ναι, γιατί, Υθάκη. γιατί, μισόλεπτο, γιατί... Θα έτρωγε όλους τους συντρόφου και τον ίδιον Ενώ είχε πρόβατα να τρώει ο κύκλοπας. Αυτό Η προστασία λοιπόν των συντρόφων του και ο στόχος να πάνε στην πατρίδα τους τον υποχρεώνει όχι να τον σκοτώσει αλλά να απλώς να τον τυφλώσει. Μάλιστα για να μην τους δει. Και εάν διαβάσει κανείς την Οδύσσια, θα δει ότι ο πολύθιμος επικαλούμενος τον Ποσειδώνα, που ο Ποσειδώνας, μην το ξεχνάμε, δεν είναι Δίας. Ο Δίας θα φέρει την κοσμιότητα στον κόσμο. Δηλαδή, το στολίδι, της αξίες. Τα είπαμε αυτά όταν μιλήσαμε, έτσι για τις ευμενίδες του Σοφοκλή, είπαμε εκεί. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν είναι ότι το κάνει αυτό και θα τον τιμωρήσει ο Ποσειδώνας, όχι να μην πάει, αλλά απλώ να ταλαιπωρηθεί, γιατί το υποσχέθηκε στο γιο του. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει, είπαμε και την, προπερα... την προτελευταία φορά της τελευταίας εκπομπής, ότι η μαγεία Της ελληνικής σκέψης Είναι ότι λέει πως Και η θεότητα Που είναι Ότι καλύτερο Δημιουργεί το σύμπαν Γιατί υπάρχει το σύμπαν Και δημιουργούνται και οι θεοί Ως αξιακά συστήματα Λοιπόν Βάζει και τους θεούς να συνεξελίσσονται είδες. μαζί με το σύμπαν ολόκληρο και από τις πράξεις των ανθρώπων. Δηλαδή εξελίσσουν και τους θεούς τους ακόμα. Βέβαια, Δεν υπάρχει δόγμα ούτε πρέπει, εκεί. Βέβαια, γι' αυτό πρέπει να έχουμε σωστές σκέψεις, σωστές πράξεις, σωστές προθέσεις. Το κάλο, λέει ο Αριστοτέλης, Στη μορφή, στη σκέψη, στην πρόθεση και στην πράξη Και όταν κάνω, έχουμε αντίθετα από αυτά τότε κάνουμε το σύμπαν να καταραίει Γιατί καταραίουν οι αξίες μας που η υλοποίησή τους και συμβολοποίησή τους είναι οι μα. Σήμερα έχω, πα, δι, ε, έχω παλαιοληθική διάθεση και βάζω παλαιά τραγούδια εδώ με τη φιλενάδα μου τη Μαρία Τιτζάνη. Αμπέτο 14.com. Γιατί οι Έλληνε και προσπαθεί και αυτή και όπω έχω πει, όλοι που έρχονται εδώ στι εκπομπέ του, συναυτού που έρχονται και ω καλεσμένοι σε όποια εκπομπή και να τη φίλη να ξέρετε ένα πράγμα. Επειδή όλοι εδώ κάνουμε το χόμπι μα και το πληρώνουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, όλοι για να. Να φτιάξουν σωστά την εκπομπή τους Και να είναι σωστή απέναντι σα, Εργάζονται πάνω σε ένα κείμενο που έχουν ε, Φτιάξει για να παρουσιάσουν Ο καθένας εκπομπή του Όλη την εβδομάδα να ξέρετε Όλη την εβδομάδα λοιπόν, Το έχω διαπιστώσει μου κάνει εντύπωση Και οφείλω να το πω δημοσίως Ότι ασχολούνται επαγγελματικά Γιατί γουστάρουν αυτό που κάνουν Να είναι σωστοί Και με τον εαυτό του Και στον αέρα όπω βγαίνουν Και απένα Υπάρχουν λόγοι που το κάνουν και τους έχετε καταλάβει. Το κέντρο του βάρου είναι οι επανελλήνες με τον οποιοδήποτε τρόπο. Λοιπόν, Μαρία, το μικρόφωνο ανοιχτό. Ναι. Ε, όταν λοιπόν η ίδρυση είναι η αλαζονία εκεί που, που η εξουσία ε, ταυτίζεται με το άδικο και δεν καταλαβαίνει Πάβει να είναι ένα ηθικό παράδειγμα, αλλά γίνεται μια γνήσια τραγικότητα. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και όταν η αλαζονία οδηγεί μια γυναίκα ή έναν άνδρα να εξαπατήσει τον άλλον άνθρωπο και να ε, παραβιάσει την θέληση και τη δικιά του. <Κι> λοιπόν, και εκεί πρέπει να τιμωρηθεί γιατί είναι ύβρις και η απάτη. Η εξαπάτηση. Ε, θέλω να, να πω ότι. Με κράζουνε, Μαρία, με κράζουνε. Με λένε Καρποδινόσαυρο. Ναι. Εσένα σε λένε Αρχαιοφτερίξ. Πώ? Αρχαιοφτερίξ. Τι είναι ο Αρχαιοφτερίξ. Αρχαιοφτερό. Αρχαιοφτερίξ. Από τα ο Βελίξ και λοιπά Μάλιστα ναι, ουστά, Ωραία. Χρόνια λοιπόν, πολλά μητσα, Με το φτερό άραμου, γράφεις μην... όμως μην Με το φτερό γράφεις ναι Γράφεις ιστορία <laughs> ναι. Πρόσεξε μην τα αγαχώνεις τζάνια Θα σε ξυποπουλιάσει, Θα σε κάνει Σαουδοφτερίξ <laughs> ναι, Σαουδική Αραβία ο κύριος Μάλιστα ναι. ε, Θέλω λοιπόν να πω ότι Έχουμε δει Ότι οι Έλληνες πάνω στον πόνο και την αγωνία τους, δεν δίσταζαν να τα βάλουν με τους θεούς. Και βλέπουμε εδώ ε, ο Ήλος, ο, ο γιος της Διάνυρας και του Ηρακλέους, κατηγορεί πάνω στον πόνο του για τον πατέρα του, ε, που ο Ηρακλής όταν θα πληροφορηθεί ότι ήταν το αίμα του, του νέσου, δεν θα, δεν θα δεχτεί καμιά αντιμετώπιση και θα δεχτεί να, να συμβεί αυτό το πράγμα, γιατί ξέρει ότι πρέπει να, ε, να γίνει ανταπόδοση σε μία νύβριν που του έγινε. Δεν έχει σημασία. Και η θέωσή του θα είναι συγκεκριμένη, αλλά ο γιος του ε, θα κατηγορήσει τους θεούς και θα πει τι πράγματα κάνουν και δεν λυπούνται ούτε ακόμα και τα παιδιά τους, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Ιρακλής είναι γιος του Δία. Αυτό όμως θα το ακυρώσει ο χορός στην έξοδο, με μια καταπληκτική φράση που έτσι τελειώνει, «κου δεν τούτον ότι μη ζεύς», δηλαδή ε, τίποτα... Από όλα, αυτά, από όλα αυτά, που συνέβησαν, δεν υπάρχει που να μην είναι δίας. Έτσι, δηλαδή ε, η δικαιοσύνη είναι παντού, είναι παντού και αντιμετωπίζει την ίδρυν. Και επομένως ε, υπάρχει μια πλήρης ψυχολογική θέαση ε, πάνω στα ανθρώπινα ε, της τραγωδίας που στην ουσία διαπραγματεύονται στην περίπτωση του πεπρωμένου, η ελληνική αντίληψη διαπραγματεύεται την ανθρώπινη φύση της ανθρώπινης φύσης. Αυτό μου άρεσε πολύ καιρό τώρα. Και ξέρει ότι η ανθρώπινη φύση της ανθρώπινης φύσης, όταν απομακρύνεται από τον νόμο των σύμφωνο προς την φύση των κατορθωτών εν την πράξη και αυτών που είναι συμφέρον προς την πολιτική κοινωνία, τότε προκαλείται ύβρις. Είτε σε επίπεδα ηρώων, είτε σε επίπεδα μεμονωμένων προσωπικότητων που διαπραγματεύεται η τραγωδία, είτε σε επίπεδο κοινωνιών, εκεί θα είναι η ανταπόδοση άμεση δεν υπάρχει δηλαδή κόλαση η τιμωρία είναι εδώ και υπάρχει η κάθαρση η κάθαρση Έτσι. σε αυτό το πράγμα θα ήθελα να, να κλείσω με αυτό για τον Σοφοκλή και θα μιλήσουμε την άλλη φορά για τον Ευρυπίδη αφού θα πούμε μερικά πράγματα πριν για τους σοφιστές, γιατί ο Ευρυπίδης είναι ε, μαθητής παιδί, είναι προϊόν των σοφιστών. Και να μείνω λιγάκι στο ψυχολογικό κομμάτι. Μπράβο, Μάραση. Λοιπόν, τι έχει μια η ο εγκέφαλός μας μέσω των νευροδιαβιβαστών του οι νευροδιαβιβαστές είναι ουσίες έσωεκρίσεις που παράγουν οι νευρώνες μας να μας παραμυθιάζει να μας λέει ψέματα ένας νευροδιαβιβαστής μπορεί να μας πει ψέματα και εμείς να, να είμαστε απόλυτα ε, σίγουροι ότι αυτό το πράγμα είναι, πραγματικό. είναι το, σωστό, το σωστό, είναι ναι. το πραγματικό Δηλαδή όταν ο Τσίπρας είπε δεν είπα ψέματα λέει Είχα ψευδεστήσεις Α, Να έχεις ψευδεστήσεις για την προσωπική σου κατάσταση Για δέκα εκατομμύρια Έλληνες Αλλά όχι, να για, όχι για την πατρίδα έτσι ναι. έτσι Παράτατα Εντάξει... και τράβα να δει τι αισθήσει σου και όχι τι ψευδεστήσει σου. Ε, βέβαια. Μα γι' αυτό και έχω πει εγώ ότι. Στου Κασίδι το κεφάλι ότι... έρχονται όλοι και μα ξηρίζουν. Ε, ότι η, α, η αριστερή σκέψη πάει πάνω στην πραγματικότητα και την προσπαθεί να την ερμηνεύσει με προηλημένε θέσει. Και αν δεν συμφωνεί η πραγματικότητα με τι θέσει αυτέ, τόσο το χειρότερο ναι, την για την πραγματικότητα, λέει ο κ. Ναι, Όχι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό ότι η κυβέρνηση που ανέλαβε. Και όλε οι ευθύνε είναι τα εθνικά, άσε τα οικονομικά. Εγώ δεν, δεν το πιστεύω πλα... αυτό. Είναι εγώ πλατεία... πιστεύω ότι ήξερε πλατεία... πάρα πολύ καλά τι έκανε. Και ε, αν δεν ήξερε εξαρχιών... αυτό, ξέρανε άνθρωποι του περιβάλλοντο του και τον οδήγησαν εκεί. Πώς δεν Γιατί εγώ. θα μπορούσε κάλλιστα να κάνει άλλα πράγματα. Εθνικό ήρωα θα γινόταν. Έλα τώρα. έλα τώρα. Λοιπόν. Αλλά δεν είναι εθνικό. Για να γίνει και ήρωα. Γιουστάρι, <laughs> πώ τα λέω. Ε, Τέλο πάντων. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι πρέπει να ξέρουμε ότι πάρα πολλές φορές οι νευροδιαβιβαστές για να μας προστατέψουν από δύο συνθήκες, δηλαδή τη σύγκρουση κινήτρων ή τη γνωστική ασυμφωνία, όταν δηλαδή μαθαίνουμε ένα πράγμα που ανατρέπει πλήρως αυτό που εμείς πιστεύαμε μέχρι τότε μέχρι σε εκείνη τη στιγμή Παθαίνουμε γνωστική ασυμφωνία Και τι κάνουμε Κατεβάζουμε τα ρολά Και δεν θέλουμε να, να, να τα ακούσουμε ναι. Λε... Έχετε ακούσει μερικές φορές Όταν λέτε κάτι σε έναν άνθρωπο Που δεν και ξέρει άπα, δεν θέλω να τα ακούσω αυτό. Πολλά πράγματα λέει Πω πως πάρα από τον τόπο σου ναι. με, με, Μη ναι, πέσει ναι. αυτό και ναι. σε κάψει Ή ξέρω εγώ λέμε ε, δεν το διαβάζω αυτό, δεν μπορώ να το αντέξω. Ή, ξέρω εγώ, οι αριστεροί δεν διαβάζουν δεξιές εφημερίδες, οι δεξοί δεν διαβάζουν αριστερές. Ε, τα καταλαβαίνουμε αυτά τα πράγματα, εντάξει. Ε, και φτάνουμε να γινόμαστε μισαλόδοξοι, να μισούμε δηλαδή την άλλη σκέψη. Έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ ολέθριο. Θέλω λοιπόν να πω ότι... Αυτά τα πράγματα, αν τα γνωρίζουμε, ε, είναι πάρα, πάρα πολύ ισχυρά. Θα σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι μπορεί να κάνουν οι νευροδιαβιβαστές όταν υπάρχει ανάγκη να προστατέψουν το άτομο από μία σύγκρουση κινήτρων ή από μία γνωστική ασυμφωνία. Ε, είναι η περίπτωση από το ανεμογάστρι; Α, για λέγει, ε. Ναι, που, α. που είχαμε παλιά. Τώρα βέβαια δεν υπάρχει παρά μόνο σε πολύ πρωτόγονες ακόμα κοινωνίε. Γιατί σήμερα εντάξει, πα το δεύτερο μήνα, τρίτο, κάνει α πούμε υπερήχου και βλέπει ο γιατρός ότι δεν έχεις παιδί. Ναι. Και, και χωρίς, σου χορηγεί τότε μία προγυστερόνια, α πούμε, ναι. που πάλι λειτουργεί ω Τι συνέβαινε με το ανεμογκάστρι. Υπάρχει κάποια στιγμή που το να, να γεννήσει κάποιος παιδί σε μια οικογένεια, να γεννηθεί ένα παιδί, ε, ήτανε απόλυτα αναγκαίο. Παιδε, ήτανε η ακληρίτσα, Έτσι. Έτσι, ήτανε η καταδίκη. Και δεν νομίζανε ότι δεν μπορεί ο άντρας να κάνει παιδί, πάντα η γυναίκα έφταγε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, μπάλου, ναι σωστό, άσχετο, σωστό αυτό. Ναι, λοιπόν. Ενώ το πρόβλημα είναι στον άντρα, συνήθως. Ε, Συνήθως Μπορεί να είναι και στη γυναίκα το, το, το πρόβλημα Το πρόβλημα του φίλου είναι στον άντρα Ναι Ο άντρα αποφασίζει Τι φίλο θα γεννηθεί Ά, Βέβαια Και όμως χωρίζανε γυναίκες Τις ε, ε, ε, εξαποστέλανε Εάν δεν έκανε ναι, γιο ας πούμε, βέβαια, Ένα παράδειγμα ναι. Τι, τι, τι, τι συνήθιες αυτέ ναι. αυτές όμως ε. Λοιπόν ε, το παθαίνουνε λέει και τα και αυτό με το ανεμογκάστρι το έχει και ένας φίλος ω εμπειρία και η θεάτρια φιλνάδα μου γιατί έχει ζώα. Συμβαίνει στα ζώα αυτό. Βέβαια, μα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτά που μας έλεγαν τα θρησκεύματά μας και οι αγνοούντες και ήταν και επιστήμονες που αγνοούσαν. Έτσι, Σωστό. περάσαμε από μεσαίωνα Μην το ξεχνάμε αυτό Βέβαια. Και μέχρι να τα βρούμε αυτά τα πράγματα Λέγανε και οι επιστήμονες διάφορες βλακείες Ότι τα ζώα δεν έχουν μνήμη Δεν έχουν κρίση Δεν έχουν επιθυμίες Δεν έχουν συνέστημα Τα ζώα τα έχουν όλα αυτά Και να μην ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος Δεν ανήκει καν στα προτέδοντα Θυλαστικά Αλλά... Ανήκει στα μεσαία Στα τροκτικά το 98 ανήκει εκεί από τη δομή μας και έχουμε μόνο το 2% υπολογίζουν οι επιστήμονες που είναι η ικανότητά μας να αναπαριστούμε μέσα στο μυαλό μας και να παράγουμε ιδέες και να τις βάζουμε σε εφαρμογή και να αλλάζουμε το περιβάλλον, να το μετασχηματίζουμε. Και αυτές οι αναπαραστάσεις είναι που μας δίνουν τη δυνατότητα αυτού του υπερόπλου που έχουμε να κυριαρχούμε. Αλλά δεν μπορούμε να κυριαρχήσουμε στη φύση. Έτσι και, ε, και, η φύση αποφασίσει, και έτσι και η φύση αποφασίσει να μας τιμωρήσει, μας κάνει κάτι κραδασμούς, αλλά δεν βάζουμε μυαλό, τέλος πάντων. Εκείνο που έχει σημασία τώρα, να σας πω το παράδειγμα για να δείτε πόσο κυρίαρχη ναι, είναι οι νευροδίβαστες. Απλά Όχι, απλώς το ανεμογράστη για να κλείσουν. Ναι. Σωστό, σωστό. Έχουμε λοιπόν μια γυναίκα που έχει την καταδίκη του κοινωνικού περίγυρου <laughs> γιατί είναι ακληρή, είναι άκληρη, ε, φοβάται μήπως... Ε, ε, πάρει κάποια άλλη ο άνδρα της για να κάνει παιδί γιατί κάποια εποχή μάλιστα που τα πολλά παιδιά ήταν και περιουσία στην οικογένεια Βέβαια, γιατί ήταν εργατικά χέρια, χέρια. Ε, ή εν πάση περιπτώσει η διάδοχη όταν οταν ειχαμε δυναστίες και τα λοιπά ή και απλά η χαρά της μητρότητας και εδώ λοιπόν είτε ο φόβος που... Ε, Προκαλούσε μια διαπορία γιατί εγώ δεν είμαι κρίμα να μπορώ να κάνω ένα παιδί, γιατί δεν ήξερε ότι δεν ήταν μόνο αυτή ή οτιδήποτε. Λοιπόν, ε, ή η σύγκρουση κινήτρων να τον αφήσω να κάνει ένα παιδί με την αδερφή μου, πάρα πολλέ οικογένειε. Oh, ναι. Έτσι, μην έχουμε αυτά πάτες τώρα. Λοιπόν. Μεγάλη δύναμη αυτό το πράγμα έτσι, και λοιπόν, και, ναι. το χρόνο. και για να μην γίνει αυτό το πράγμα. Πηγαίνανε οι νευροδιευαστές και λέγανε στον εγκέφαλο γονιμοποιήθηκε ο Άριο. Ναι. Ο εγκέφαλος άρχισε να παράγει προλακτίνη η προλακτίνη άρχισε να προετοιμάζει τη μήτρα, το στίθος, η γαλακτοφορία κτλ. Και, και η γυναίκα είχε όλα τα συμπτώματα της κοιήσεως χωρίς να έχει κοιήσεως. Χωρίς να έχει μωρό. Στο μεσαίωνα όταν ερχόταν η ώρα και είχε οδύνες χωρίς να βγαίνει μωρό Λοιπόν, ελέγανε ότι το παιδί ήταν του σατανά, το πήρε και τα λοιπά Και μπορεί να σκοτώναν και στην πυρά τη γυναίκα και τα λοιπά Ή να γίνονται διάφορα πράγματα Λοιπόν, ε, αυτό... Το προκαλούσαν οι νευροδιαβιβαστές. Είναι τόσο έντονοι ώστε μπορεί να σχηματίσει η δράση τους, ώστε και η δύναμη τους, ώστε όχι απλά μπορεί να μας δώσει ψευδεστήσει ή να μας δώσει λαθεμένες επιλογές. Ε, αυτό δηλαδή που θα θέλαμε να γίνει, mm -hmm. όταν δεν ξέρουμε το μηχανισμό αυτόν, για να τον ε, διαχειριστούμε, Συστούμε, σωστό. έτσι, Γι' αυτό η γνώση, η πραγματική γνώση είναι η μόνη δύναμη, η δύναμη η αυθεντική που δεν μπορεί κανείς να την αφαιρέσει ούτε να πάθει κάτι, χρήματα μπορεί να χάσει. το σπίτι oh. σου το μεγαρό σου μπορεί να Έτσι. πέσει από σεισμό, Αλλά είναι μπορείς το... πρα, πάρα πολλά πράγματα. Τη γνώση δεν μπορεί να στην πάρει κανείς την αυθεντική. Έτσι. Είναι η αυθεντική δύναμη. Λοιπόν... Ε, Α, λοιπόν, δεν... έχει μια ωραία ερώτηση θεατήρα πάνω αυτό που λες Εάν θεωρητικά τώρα δαμάσουμε τους νευροδιαβιβαστές Πού μπορεί να φτάσουμε για, για, Εάν, εάν δαμάσετε τους νευροδιαβιβαστές ναι. Δεν ξέρω αν θα έχετε εγκέφαλο ανθρώπινο Έχουμε ε, γίνει... Διότι, διότι είναι, είναι ουσίες που εκλείονται από τους νευρώνες Αυτό που πρέπει να δαμάσετε Άγια πες Είναι Και ετοιμαζόμουν αυτό να πω Είδες. Είναι Να μην περιλαμβάνει η αγωγή του παιδιού Από πολύ πρόημη Συνθήκη από, από βρέφος που είναι ακόμα Να μην περιλαμβάνει Είτε Μεγάλη αυστηρότητα Που, που, που προϊονίζει Και το δόγμα mm -hmm. Μετά δηλαδή όταν θα σας κάνει ερωτήσεις Και σε ό,τι συμβουλή θα πηγαίνετε Αν του δίνετε θα του δίνετε δόγμα <ΣΣΣΣ> <ΣΣ> Είτε θρησκευτικό Είτε κοινωνικό Είτε τη παράδοση οτιδήποτε <χαι> Λοιπόν ή Απόλυτη ελευθερία, που δεν είναι ελευθερία αυτό, είναι ασυνδοσία, είναι η περιβόητη παιδαγωγική του Λεσέφερ. Άστο να κάνει ό,τι θέλει. Και τα δύο πράγματα έχουν τα ίδια συμπτώματα, Μάλιστα. τα ίδια αποτελέσματα. Λοιπόν, όταν λοιπόν μεγαλώνει ένα παιδί με μία, αυτά είναι δόγματα, λειτουργούν ω δόγματα. Σωστέ. Λοιπόν. Ε, όταν λοιπόν έχεις ένα παιδί που μεγαλώνει με δόγμα επειδή το δόγμα δεν στέκεται στη δυναμική της ζωής η οποία ζωική εξελίσσεται και υπάρχει και η άλλη άποψη και υπάρχει και η γνώση η οποία γνώση είναι σύγκρουση του παλιού με το, με και το καινούριο, καινούριο έτσι. Δεν είναι Όταν δηλαδή διατάσταση. εγώ παίρνω μια γνώση Έχω σύγκρουση εμένα με εμένα. Έτσι. Έτσι. Πώς θα το διλύσω και Ο θα πιαζέ, το βάλω μάλιστα, μέσα. Και μάλιστα λέει ότι όταν η γνώση δεν είναι σύγκρουσιακή με, με το μυαλό μας δεν είναι γνώση. Λοιπόν, εκεί, εκεί, γιατί και ξέρουμε πότε είναι η, πραγματική, η αυθεντική γνώση γιατί την έχουμε τη γνώση. Mm -hmm. Τη γνώση δεν μαθαίνουμε παρά μόνον ότι ήδη γνωρίζει και έχουμε μνήμη κιτάρων. Σωστό. Μαι, Βέβαια. Λοιπόν, επομένω, αυτά είναι που πάμε και δημιουργούμε σίγαση σε αυτά και τα ακυρώνουμε. Λοιπόν, όταν λοιπόν ένα παιδί μεγαλώνει με αυτό, θα αναγκαστεί να δώσει δυνατότητα στους νευροδιαβιβαστές να το προστατέψουν ω άτομο από σύγκρουση κινήτρων και από γνωστικές ασυμφωνίες ε, και να κάνουν υπερβολές τέτοιες. Ενώ εάν μεγαλώνει με σηματορό και κήρυκα που ο μεγάλος μας μίστης, ο ελίτης θα πει αυτό που εμείς στην παιδαγωγική ψυχολογία λέμε ότι το παιδί πρέπει να μεγαλώνει με αντίληψη ορίου. Mm -hmm. και με εσωτερήκευση αξιών αυθεντικών αξιών που είναι ανθρωποποιητικέ, mm -hmm. αυτό που λέει ο ελίτης το αξιονεστή και κάποια φορά θα ε, αναλύσω κάποιες αξίες ίσως ε, η Μα ψυχή μου ζητούσε σηματορό και κήρυκα ο σηματορός είναι το όριο Έτσι. και ο κήρυκας είναι το αξιακό σύστημα λοιπόν όταν μεγαλώνει ένα παιδί έτσι, οι νευροδιαβιβαστές είναι, έχουν περιορισμένο ρόλο και κάνουν το ρόλο για τον οποίο έχουν δημιουργηθεί Φύ. από τη φύση. Αυτή είναι η λύση. Δεν είναι να παρέμβουμε στους, νευ, στους νευροδιαβιβαστές. Μάλιστα. Γιατί τότε καλό είναι να αφήσουμε τον εγκέφαλο ανεξάρτητο, Απλά να κατανοούμε τι διαδικασίε, αυτό έτσι, είναι το ζητούμενο. Έτσι. Και να ξέρουμε τους μηχανισμούς λειτουργίας του μηχανισμού λειτουργία του. Λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι την Τετάρτη, όσοι φίλοι είναι εδώ, μεθαύριο, Μάλιστα, ναι, ναι, για πες, του μηνός. 8 η ώρα, στην αίθουσα των Ελλήνων Οικολόγων, είναι σύλλογο αυτό. Μάλιστα. Δεν είναι πολιτική κίνηση. Ε, ώρα 8. Θα μιλήσω για τις αξίες και τα πρότυπα από το αξιονεστή του Οδυσσέα Όσοι θέλετε έρθετε η αίσοδος είναι ελεύθερη. Εννοείται. Λοιπόν. Ε, εόλου 102. Και την τελευταία σου κουβέντα. Θέλω να, να δω αν υπάρχει κάτι που θέλουν να ρωτήσουν σε αυτά που είπα. Όχι, δεν έχουν τίποτα να ρωτήσουν. Εσύ θα μας την τελευταία σου κουβέντα. Τελευταία Με μου το είναι ότι πρέπει να έχουμε ε, πάντα ανοιχτά, πάντα άγριπνα τα μάτια της ψυχής και της καρδιάς μας ε, και πρέπει να έχουμε και τον νου για να ε, διαφεντεύει και να διαχειρίζεται τα συναισθήματά μας. Αυτός πρέπει να είναι... Ε, έμπλεος αρετής και κάλους, δηλαδή να έχει γνώση και αισθητική την αισθητική της φύσης, όχι την αισθητική της κοινωνίας που είναι αυτό κητσαριό υπάρχει... καρά κητσαριό. Αυτό, αυτό, λοιπόν, αυτό, ναι. και με αυτό τον τρόπο νομίζω ότι θα ανοίγουμε κανάλια διόδους μέχρι λεωφόρους α, απρόσκοπτους να μπορούμε να οδηγηθούμε να οδηγούμαστε κάθε φορά στον εσώτατο εαυτό μας που είναι αυτό που λένε κάποιοι ο Θεός μέσα μας Α, Αυτά είναι Να έχετε ένα καλό βράδυ για μια ακόμα φορά να έχετε καλή χρονιά όσο γίνεται να ε, προσπαθείτε να σκέφτεστε και αυτή την πατρίδα και να Προσπαθείτε να κάνετε αυτό που πρέπει για αυτοί. Μπορούμε. Άμα είμαστε πολλοί, κανένα νόμο του δεν μπορεί να μα αναχαιτήσει και να μα σταματήσει. Τουλάχιστον <Καλώς Καλώς> αυτοί που ακούνε Αλμπέντο, νομίζω ότι το πράττουν αυτό. Με Έτσι. οποιοδήποτε τρόπο. Έτσι. Λοιπόν, αυτή ήταν η Μαρία Τζάν, να σε ευχαριστήσω. Ο Γιωργάρα, μετά ο Καλογεράκη, είναι λίγο άρρωστο, θα είναι σπίτι. Και δεν θα ξεκινήσει σήμερα την πρώτη εκπομπή Οπότε εγώ επειδή θα είμαι Ή στο στούδιο Σε 2-3 λεπτά Περάσω την εκπομπή στο κεντρικό υπολογιστή Αν θέλετε κάποια επαναλήψουλα Εδώ εγώ είμαι να κάνω χατήρια Τι άλλο μπορώ να κάνω Καλή συνέχεια